Από μακρού χρόνου η αδυναμία τη συνενοήσεως μεταξύ των υπευθύνων πολιτικών παραγόντων της χώρας παραπάσαν επίκληση του ανώτατου άρχοντος της χώρας είχε περιαγάγει την χώρα εις αδιέξοδον. Ουδής εκ των πολιτικών αρχηγών ανελάμβανε να βοηθήσει τον ανώτατον άρχοντα ώστις ανεζήτη λύσην εντός των συνταγματικών πλαισίων... της ανευθυνότητός του για να, να βγάλει την χώραν από το αδιέξοδο. Η κατάσταση αυτή προστιθεμένη εις μίαν αναρχική αντίληψη... η οποία είχε επιβληθεί σχεδόν εις όλα τα άτομα της κοινωνίας ήχει δημιουργήσει τον έσχα κίνδυνων να αλοθεί η χώρα από τον κομμουνισμό; Πηγμί και στα θερότητα. Δεν ήταν ο Σαμαράς. Πηγμί και Αυτό στα θεροτιτά όμως; Δεν ήταν ο Σαμαράς, δηλαδή ήταν ο Σαμαράς είναι στην τόχα. Ναι, έχει αφήσει αντικαταστάτη. Θα μπορούσε να ήταν όμω. Εμεί τον βάλαμε για να καταλάβουμε τι σημαίνει το χθεσινό πρωτοσέλιδο του βήματο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Αλλά αυτό είναι το τυράκι, έτσι για να καταλάβουμε. Πύγμη και σταθερότητα. Διότι ξέρει, επήλθε μια αναρχική ανισορροπία ισόρροπη όλα τα άτομα τη κοινωνία. Ναι, όχι, είναι. Διότι πώ να το πούμε, είναι αναρχική. Είναι Οι εργαζόμενοι που διεκδικούν τα στοιχειώδη. Την Είναι αναρχική, δεν πω γιατί, γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Ε, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν αποφάσει. Η δικαιοσύνη, νομίζω, κανεί, μην ακούσω κανένα, μα κανένα να παραπονεθεί ότι η δικαιοσύνη δεν είναι γοργή. Ότι υπάρχει πρόβλημα. Ένα οράνφο και ένα οράντο. Λοιπόν, εξηγήσω. Ο οράνφο <laughs> είναι ο γνωστό φιλόσοφο. Ναι, γιατί είναι πανάθεμά μα ναι. που εξευθυλίζει την έννοια τη φιλοσοφία. Ναι. Ναι. Και ο οράντο είναι ο κρυφός επίτροπος του Συμβουλίου Επικρατεία. Του κατακτητών. Παπ! τον έχουν βάλει. Ήθεκε το ποιο είναι, ψάξτε τον να δείτε λιγάκι. Ποιο καθορίζει και ποιο εκβιάζει δικαστέ και παραδικαστέ για να μπορέσει να βγάζει αποφάσει αυτή την ιστορία και το βιογραφικό του ποιο είναι. Λοιπόν, παρεμπιπτόντω, βεβαίω δικαιώνει το ρόλο του και όχι μόνο το ρόλο του αλλά και την ιστορία αυτού του θεσμού που ήταν ο πρώτο θεσμό που δικαίωσε την αζιστική κατοχή το 1941 με απόφασή του υπέρ των το δυνάμεων κατοχή λέγοντας ότι έχουν και το δικαίωμα οι δυνάμεις κατοχής να εκτελούν μαζικά ελληνικό πληθυσμό όταν αυτός αντιστέκεται στις δυνάμεις κατοχής. Μπράβο σας παιδιά, άξια απόγονοι των δικαστών της κατοχής. Ναι, μην τους θυμίζει πράγματα, διότι είμαστε σε επικίνδυνο στα προδρόμια και εδώ δεν είναι αστεία. Πολύ πιθανό, στο άμεσο μέλλον, να τη βρούμε και μία τέτοια διάταξη, έτσι. Άνιμε, πάμε πολύ Λοιπόν, κάτσε να συστηθούμε. Σήμερα μπήκαμε πολύ δυναμικά, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ε, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Στις 2.30 θα είμαστε μαζί. Ε, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η κοινωνία έκανε στροφή. Έτσι, μας αρέσει όταν μας πληροφορούν τα μέσα ενημέρωσης ναι. Ότι η κοινωνία βλέπει ότι δεν θα βγούμε από το ευρώ Οπότε έκανε στροφή δηλαδή. Έτσι λοιπόν στροφή. Και ε, είδες στο πρόσωπο του πρωθυπουργού Την πυγμή και τη σταθερότητα ε, Που φαντάζομαι ότι το ίδιο θα είχαν δει Και πρώτο Ευέβαια. σέλιδα κάποιον άλλον εφημερίδα Έτσι αισθάνεται άνετος <συρίζοντα> ο κύριος Σαμαράς ο ναι βεβαίω τώρα έτρεξε στον Ενεμήρι τον Κακομήρι για να φτιάξει τα το κομματικά του ταμεία, τα το κομματικά του βιβλιάρια και μαζί με τα λαμόγια τη ελληνική οικονομία να εξασφαλίσουν το πού θα πάνε τα λεφτά που κλέβουν από τον ελληνικό λαό. Ναι, αυτό το πράγμα που και λέγεται επιχειρηματία. Σάντα... Ναι. Σάντα... Μιλάμε όπου... για μια κρατικοδύωτη ληστοσημωρία mm. η οποία ληστεύει αυτό το λαό επί δεκαετίε, αυτή τη χώρα την έχει λεϊλατήσει και επειδή έχει καταλάβει ότι ο γερμανό καταθλητή μαζί με τον Αμερικάνο. Δεν γουστάρουν πλέον να τα, να τα έχουν μαζί τους, το οικόπεδο πλέον έχει δοθεί. Uh -huh. Λοιπόν, πάνε να εξασφαλίσουν το πού θα φύγουν τα λεφτά τους, όπως κάνανε οι ομογαλακτίτους του την εποχή που κατέρεε η Ελλάδα, παρά τον αγώνα του ελληνικού λαού, όταν οι Γερμανοί μπαίνανε σε αυτή τη χώρα. Η ναζί, το yeah. θα μου πεις τώρα τι είναι αυτή. Ναζί είναι και αυτή, αλλά λέω. Λοιπόν έτσι όπως έκλεβε ο Γιώργος Β, μαζί με τους δικούς του το χρυσό της Ελλάδας και την κοπάνα για ποδό όταν οι εθικολόγοι παραδώσαν τη χώρα η Τσολάκογλου με τον ίδιο τρόπο ο κύριος Σαμαράς και οι λισθοσημωρίτες που το συνοδεύουν πάνε να διοχετεύσουν και να δραπετεύσουν τα χρήματα τους στην Τόχα και αλλού στην Αραβική Ασχόρεια, ξέρετε αυτές, αυτές τι πολιτισμένες χώρες, πολιτισμένες που έχουμε τους αίχηδες και τους δούλους. Σωστά. Είναι τόσο πολιτισμό και δημοκρατία που ξεχυλάει παντού. Σε... Λοιπόν, εκεί πάνε να κρύψουν τα λεφτά τους. Mm -hmm. Τα λεφτά από τις μίζε, τα λεφτά από, την... από το τι έχουν αρπάξει από αυτόν τον ελληνικό λαό, γιατί ο κατακτήτης έρχεται. Και επειδή θα βάλει χέρι παντού, λοιπόν, να τουλάχιστον να αυτοί. Τώρα ο λαό ας πεθάνει. Ε, απαντά σε μια απορία μου. Διότι πραγματικά θα στο έθετα τώρα. Οι Έλληνε πρωθυπουργοί τα τελευταία χρόνια τι κάνουν στο Κατάρ που πηγαίνουν, έρχονται. Ναι, στο Κατάρ κατάρα του. Κανένα καταραμένο επενδυτή δεν έρχεται. Οπότε τι δεν γίνεται, δεν Ευτυχώ. Εγώ λέω και ξαναλέω, ευτυχώ είμαστε μπάχαλο κράτο. Είμαστε μπάχαλο. Γιατί όχι θα είχαμε καταριανού εδώ μέσα. Την Κατάρα και το. Πώ το λένε, του τόπου θα είχαμε. Γιατί αυτοί θα μα είχαν αλώσει. Επειδή λοιπόν είναι μπάχαλο το κράτο. Μπάχαλο διαλυμένο τα πάντα. Ευτυχώ δεν μπορούν να μας κάνουν τη, τη ζημιά που θα ήθελαν να κάνουν. Βεβαίω και η ζημιά που κάνουν δεν είναι μικρή, δεν είναι λίγη. Όχι, απλά δεν είναι θα μα Δεν προχωράει με την ταχύτητα που θέλουν αυτοί. Είναι, αυτό είναι η πρώτη φορά θέλουμε. στην ιστορία μα που τον πάχαλο το κράτο μα έχει βρει σε καλό. Να, αφού ακόμα δεν αντιστεκόμαστε εμεί οργανωμένα. Ενώ... Ε, μέχρι τουλάχιστον να πάρει δεν, ο λαό το, το βηματισμό του. Το... Μέχρι, Σωστά. Ε, άρα υπάρχει αντίσταση από, το, από τη γραφειοκρατία και τον μάχαλο που υπάρχει. Ναι, η κατάσταση ε, αυτή. Στο, στο ελληνικό κράτο. Λοιπόν, τα τώρα τα νέα. Θέλουν να βγάλουν και τα σπίτια σε πληστηριασμό, την πρώτη κατοικία. Είμα, αυτό είναι Αθήνη, δεδομένο για το κράτο. Νομίζω ότι η μεγάλη του αγωνία είναι διότι ξέρουν ότι του επόμενου μήνε θα είναι πολλά τα φέσια. Δηλαδή είναι δεν θα απλό. μπορούν. Είναι πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αν βάλουμε κάτι τα στοιχεία που έξαν το 2012. Πάνω από 13 δισεκατομμύρια είναι η λήξη πρώτης προς το ελληνικό δημόσιο των ελλήνων φορολογουμένων. Σημαίνει δηλαδή από 5 έως 6.000 αναφορολογούμενων κατά μέσο όρο. Μάλιστα. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο... αυτός που φουχρωστάει πάνω από 5.000 πάει αυτόφορο ή εκτί έτσι, λοιπόν, χώροι για το γεγονό ότι μπορούν να το πάρουν και το πρώτο και την Πορτοκατοικία. Τα πάντα μπορούν να το πάρουν. Ε, Καλά, ναι, πια δεν υπάρχει τίποτα το, το καινούργιο όμως δεν το έμαθε. Το καινούργιο είναι ότι βάζουν έκτατο φόρο σε όλα τα αυτοκίνητα που είναι από δίλη, δίλητρα και πάνω, ανεξαρτήτως αν έχει παραδοθεί πινακίδα ή όχι. Ε, βέβαια. Γιατί πώ να το πούμε, μπήκανε μέσα τα παιδιά. <χ> <χ> κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τώρα σε Ε, βέβαια, ναι, ναι. το και ο έφορας, κάτω. Δεν είναι ναι, αλήθεια, γιατί ναι, ναι, ναι, κάποιοι ναι, ναι, άνθρωποι τώρα οδηγούν, κάποιοι έχουν πάει το δηλητροδό σαν τις πινακίδες. Γι' αυτό άκουσα κάτι <μουμ> <μουμ> ναι, <μουμ> και τα Ήρθε ήδη στι εφορίε και, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι. και του προετοιμάζει. Σε αυτά φορά, φορά σε όλα τα αυτοκίνητα πάνω από δηλητρα, πάνω από 2.000 κυβικά, ανεξαρτήτως, ανεξαρτήτως, εδώ. Τα καλά, τα δηλαδή, εσύ στο να πάρει την πουλτόζα και να πολτοποιήσει μόνο σου το αυτοκίνητο και να πει καταστάσει. Λοιπόν, λοιπόν, αν είναι να, κάνουμε, αν είναι να πάρουμε πουλτόζε, να, να του πούμε πού θα ξεκινήσουμε, γιατί η κατεδάφιση χρειάζεται ναι, ε, σχέδιο. Ναι. Λοιπόν, ε, και ανεξάρτητα αν έχει παρακοδόσει πινακίδε. Δεν το πιστεύω αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, θυμάμαι, τι θυμάμαι που το λέγαμε. Ξέρετε, θυμάμαι γενικώ ότι πριν δύο μήνε το συζητούσαμε, ίσω και, και π, νωρίτερα, mm. ότι σκέφτονται κάτι να κάνουμε τα οχήματα που έχουν παραδώσει πινακίδε. Ότι κάτι σκέφτονται να του βάλουν ένα δικό τέλο. Κάτι. Yeah. Να σου πω το άλλο, που δηλαδή συζητάνε, δηλαδή το άλλο που συζητάνε. Να πάθουν πλάκια τώρα οι ιδιοκτήτε χτέλ. Yeah. Θα θεωρηθεί το ιδιωτικό αυτοκίνητο κτέλ yeah. ω ιδιωτικό αυτοκίνητο ΙΟΤΑΧΗ και θα φορολογείται με βάση τον κυβισμό του ακριβώ όπω τα ΙΟΤΑΧΗ. Yeah. Ο λόγο είναι απλό. Τα κτέλ θα πουληθούν σε, εταιρε... yeah. σε εταιρείε. Yeah. Τώρα πέσε με Γερμανό. Δεν έχει σημασία. Εταιρεία είναι. Να, να, να. Έτσι. Λοιπόν, όχι γερμανό το γερμανό από το. Όχι Ενώ καλή, γερμανό ναι. εθνικότητα. Ναι. Λοιπόν. Και αυτό που μου έμαθα σήμερα, α πούμε, και το συζητάγαμε σου καθώ γυρίζω σε αυτόν τον δρόμο με κάτι φίλου που είπε, είναι σχετική, δηλαδή είναι στο επάγγελμα. Mm -hmm. Όλη αυτή η ιστορία γίνεται γιατί κάτι λαμό για γερμανοί επιχειρηματίε, κατά κύριο λόγο, έρχονται εδώ, αρπάζουν ό,τι μπορούν σε εξοπλισμό, αυτοκίνητα κτλ. Και, και τα πουλάνε σε αφρικανικέ χώρε. Δηλαδή. Έξα, εσύ είναι ένα λέξο. Καλλιώσα και αυτό που με έφερε από εδώ με κράσα συνέχεια κάτω. Εσύ και παπαρίγα μου είχε δελέξει. Μου λέγανε κάτω στι πάθει. Ναι, δεν φτάνει. Είναι καλά, βέβαια ο άνθρωπο που. Βεβαίω. Δεν είναι του επάμπεδιά. Είναι φίλο, συναγωνιστή ο άνθρωπο. Καλά να πάει και από εκεί που νομπάει. Λοιπόν, έχει ένα λέξο που επαγγελματία είναι ο άνθρωπο. Το είχε πάρει από τη Γερμανία. Βέβαια, του μίναμε ένα μάνα, τώρα δεν πουλιάει που να πουληθεί. Λοιπόν, και τι κάνει τώρα. Έρχονται λοιπόν οι Γερμανοί επιχειρηματίε, mm -hmm. λοιπόν, μαντράδε δηλαδή, αλλά βεβαίω διαφορετικού μεγέθου από ό,τι έχουμε εδώ. εδώ. Λοιπόν, παίρνουν αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία τα έχουν ισοπεδώσει και σε τιμέ που δεν μπορεί να τα πουλήσει, mm -hmm. τα αγοράζουν εμπίρπαρα και πάνε και τα πουλάνε στην Αφρική. Mm -hmm. Μου είπε περίπτωση εταιρεία κατασκευαστική η οποία είχε δύο εκατομμύρια ονομαστική αξία μηχανήματα, εξοπλισμό δηλαδή, mm -hmm. οδοποιητικά μηχανήματα, mm -hmm. χωματουργικά και τα αρέστα. Mm -hmm. Ήρθε Γερμανό. Τους σκασέ ένα, τα πήρε και έφυγαν κατευθείαν για φρική. Αφρική. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε ναι, για λαϊλασία άνευ ναι. Και έχουμε μια ληστοσημωρία που κυβερνάει, που στε, προσπαθεί να βοηθήσει το, τον οποιονδήποτε αλκαπόνε έρχεται εδώ μέσα ναι. για να κάνει αρπαχτή σε βάρο του ελληνικού λαού. Ναι. Εντάξει. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ο ρόλος τη. Και ναι. βεβαίω, επειδή οι μίζε πέφτουν σύννεφο, ποτέ άλλοτε το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν έπαιρνε τι μίζε που παίρνει τώρα. Γιατί είναι, είναι καθεστώ ανομία. Οπότε θα ξεπούλι, ο κάθε υπουργό έχει το ελεύθερο, Χάριστο στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, στου δικαστέ και στα δικαστήρια, να υπογράφει αυθαίρετα ό,τι θέλει mm. και παίρνει τι μύζε ζωή του. Φτιάχνεται για 8 ζωέ. Επειδή λοιπόν τώρα υπάρχει ένα θέμα, δεν μπορεί να τι ενταφυλάξει στου τραπεζίτε, τους φίλου του εδώ. Γιατί έχει μπει BlackRock και έρχονται και οι επίτροποι και ό,τι έχουν μπει εδώ μέσα παραμένει στα χέρια των Γερμανών. Γι' αυτό ήρθε η BlackRock. Και η Επίτροπη σου λέει ναι ρε κουφάλες θα παίρντε αλλά, yeah, <laughs> αλλά θα εδώ. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και απασχολεί το γιατί υπάρχουν 130 δισεκατομμύρια ονομαστικές καταθέσει στις τράπεζες όταν έχουν κυριολεκτικά ρουφήξει το μεδούλι του Έλληνα. No. Που υπάρχουν τα 130 δισεκατομμύρια. No. Ποιος θα έχει τα 130 δισεκατομμύρια. Τώρα λέγεμε με Σαμαρά, λέγεμε με Βενιζέλο, λέγε κομματικό ταμείο Νέα Δημοκρατία, του Πασό και τα ρέστα. Οπότε τι κάνανε τώρα. Ναι. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτό ο κίνδυνο και παίρνουν αβέρτα κουβέρτα ε, οι ληστοσημωρείτε αμοιβέ από παντού, αμοιβέ της λέμε, ναι. λοιπόν εξασφαλίσουν τώρα ότι μπορούν να, να φύγουν εύκολα προ την Αραβία μεριά. Γιατί αν φύγουν προ την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προ την Ευρώπη, mm. η BlackRock και η κάθε BlackRock θα του εντοπίσει θα του πάρει. Δεν είναι ότι θα του βγάλει στι ένδρα. Yeah. Απλού θα του πάρει. Γιατί προσπαθούσα να καταλάβω τώρα ε, εάν πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποιο θα του κυνηγήσει πέρα από εμά. Αυτό είναι σίγουρο. Ε, τώρα Άρα... κυκλοφορούν ελίσσε, λαγκάμπ, ναι. κυκλοφο... ναι. πλακώνονται οι Αμερικανοί με του Γερμανού. Δεν ξέρει ο καθένα τώρα που πάει. Και ο κύριο Αμάρα έχει δώσει γη και είδο στου Μέρκελ. στους τους Μέρκελ, Γερμανού. ναι. Λοιπόν, ε, ω Φράου ο ίδιο, σε ναι. Φράου θα δίνει. Είδε και τον Αλέξη να πηγαίνει στη λοιπόν. Μάστο πριν από αυτό. Ε, και πιο προ τώρα τι γίνεται. Αυτό. Από την εποχή του πατέρα του, που ήταν δοσίλογος κι αυτός. Λοιπόν, κουκουλοφόρος έχει να το λέει η πηλία, από την εποχή εκείνη. Λοιπόν, που έπαιρνε ένα μπουκάλι λάδι για να σου δώσει ένα τσιρότο. Πανάθεμάτονε. Λοιπόν, την εποχή έχει να λέει η παλιά πυλία τι ήταν η οικογένεια. Ναι. Λοιπόν, και πώς κατέκλεψε τον Μπενάκιο και τις ιστορίες. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν είναι από τότε φα... φακελωμένους Γερμανούς. Τους είχαν. Ναι, εντάξει, ναι, σωστά. Λοιπόν, όταν θέλανε η Ζήμεν να εξασφαλίσει την παρουσία τη στον ΝΟΤΕ την εποχή που ναι. ο Μπιτσοτάκη ω πρωθυπουργό ήθελε να βάλει για του Ιαπωνέζου μέσα στον ΝΟΤΕ ναι, ναι. ναι. πήρε εντολή ο κύριο Σαμαρά ναι, και έριξε το, το, το Μπιτσοτάκι. Βεβαίω ήταν και οι, mm. τα χάνε πάρει οι Έλληνε χοντρά τότε, την εποχή εκείνη γιατί του είχαν τα φώτα στην φορολογία. Ναι, εντάξει, ναι. Για μια χαρά πήγα. Λοιπόν, από τότε τον έχουν στο χέρι το μάγκα. Λοιπόν, τώρα όμω που έχουν μπει στο παιχνίδι οι Αμερικανοί και ναι μεν του τη φορέσανε στα Αμερικανόπεδα, το, το, το, του τη φορέσανε οι Γερμανοί βδιάχνοντα τη λίστα, διώχναν τη λίστα Λαγκάτ στην επικαιρότητα, δεν ξέρεις όμω πώ θα απαντήσουν οι Αμερικανοί. Ναι, σωστά. Ακόμη δεν έχουν και απαντήσει. Και ποιον θα κάψουν. Οπότε ναι. τι γίνεται. Εξού και το γυλαίκο το εξίσφαιρο με το οποίο κυκλοφορεί ο κύριο Σαμαρά και τα πορτοπάλια καρά του, τυμπουχατζιδάκη κλπ. Λοιπόν, γιατί η CIA δεν ξέρεις ποιον πληρώνει κάθε φορά να καθαρίσει το, και το και τοπίο. Και που θα φτάσει. Και που θα φτάσει. Θέλει να φτάσει. Λοιπόν, και βιβλέουν, που ξέρεις εσύ τώρα αν οι αμερικανικές μυστικέ υπηρεσίες mm. μου βγάλουν στον αερά τίποτα. Πάμε να τα συμφωνήσουμε τον κακόμυρη. Άρα η σύμμαχή μας είναι από εκεί. Και τώρα επειδή μυστικές υπηρεσίες... Άσχετο σχετικό, διαβάστε όποιο δεν έχει πάρει το χωνί μου, άρεσε πάρα πολύ. Δεν θα πω για το άρθρο σου, αυτό είναι κάθε φορά. Είναι, είναι must κάθε φορά. Αυτό ξέρει το αρχαιοθετή, το κρατάς και βλέπει μετά στη συνέχεια αυτά Ή που έρχονται. Έχει άλλη σχέση τότε. και με τα παιδιά που έχουμε σήμερα είναι. μαζί μας. αλλά πριν παρουσιάσω, θα παρουσιάσουμε τώρα για του καλεσμένου μα. Ε, θέλω να πω ότι αν δεν έχετε πάρει το χωνί, να το πάρετε και για ένα άλλο λόγο. Μου άρεσε αυτό που έχει γράψει ο κλεάν ο Ουρίβα, mm -hmm. που είναι αυτό το ιστορικό. Που Η είναι Μπράβο για την Τρομοκρατία και παίρνει δύο παραδείγματα τη Ιταλία και τη Γερμανία, με δύο ιστορικέ τρομοκρατικέ οργανώσει ναι. και πώ οι μυστικέ υπηρεσίε μπήκαν μέσα καθάσει στο ελληνικό. Το άλλαξαν τα δεδομένα Γρήβας, Να Το πάρετε γιατί είναι πολύ καλό. Αυτό που λέει ο γρήγορα δεν είναι προσωπική του άποψη. Όχι. Είναι ιστορικό δεδομένο. Έχει και πηγέ. Είναι παιδιά. ιστορικό δεδομένο. Είδε... Ο οποίο έχει βολεύουμε το θέμα. Ναι. Έστω και πώ θα το πούμε έτσι. Ε, Επιφανειακά ναι. γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα έχουν αποκαλυφθεί από δημοσιογραφικέ έρευνε, έχουν βγάλει. Ναι, γι' αυτό το λέω ότι έχει και πηγές μέσα, δεν είναι μια κρίση. Έχω διαβάσει γενικώ και κρίνω και βγάζω μια έτσι κρίση βρά. ότι κάπω έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Έχει πηγές μέσα, το δίνει Γιατί πολύ Γιατί Κάτι ωραία, μου λέει την ευ... ότι στο επόμενο διάστημα, το αν ενταθούν οι αγώνε των εργαζομένων που βεβαίω έχουν κάθε λόγο και κάθε. και φυσικά θα, θα ενταθούν δεν... όταν έχει οδηγήσει στον κόσμο με την πλάτη στον τοίχο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα αντιδράσει, έτσι. Ναι. Κάτι μου λέει ότι θα ανταθούν οι βοβιστικές επιθέσεις. Κάτι μου λέει ότι θα ακούσουμε ξανά για καλά, Κάτι μου λέει ότι θα γίνουν ε, διάφορες ιστορίες. Όχι, Έτσι, να, λοιπόν, να, να, ναι. να είμαστε υποψιασμένοι με όλα αυτά, ναι. διότι στον μπάχαλο κράτο έχουμε μπάχαλος, μπάχαλο και προβοκάτορε. Δηλαδή, τουλάχιστον, ρε παιδιά, κάντε μια προβοκάτση, αλλά κάντε σοβαρά. Σοβαρά τώρα. Ε, σοβαρά τώρα. Πας με, με C4 να, να, να σκάσεις στο, στο μολ, που το C4 έχει ίδιο η Ιδιοσυστασία τέτοια από το εργοστάσιο ώστε να το ετοπίζει αμέσω. Mm. Δηλαδή, αν, αν πήγαινε πάρα να την να παιδί για αυτά που ρίχνουν οι ψαράδε. Καλά, καλά και τώρα, μόνο την ανακοίνωση δεν Μόνο την ε, προκήρυξη να διαβάσει, προστήλανε ναι. η τρελή και ελεύθερη. Η άγρια αναρχική που δεν μου λένε και ελεύθερη. easy <laughs> rider <και ωραία, laughs> ξέρω <laughs> writer, τώρα, πω, μια γυναί... Οι παλιοί προβοκάτορε <laughs> αντιτρομοκρατικέ έχουν πάρει ταξιοδότηση και οι καινούργοι είναι τελείω ηλίθιοι, α πούμε. Γράφουν τρει ανοησίε. κοίταξε αν ήταν ο Παμπινιώτη μαζί μα μπορεί να λέγει ότι αυτό δηλώνει την έλλειψη μόρφωσης κουλτούρα ουσιαστική τη νέα γενιά. Γιατί μιλάμε για νέα γενιά τρομοκρατών. Όχι προβοκατόρων, δηλαδή άλλων αυτό το ίδιο, κατάλαβες, εκεί yeah. πάμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ε, θέλω να πω ότι σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας. Ε, είμαστε πολύ εδώ στο στοντιο. Είναι τρεις φίλοι που ευχαριστούμε καταρχάς που έχουν έρθει μαζί μας. Τρεις εργαζομένοι ε, στα λεωφορεία της ΕΣΕΛ. Λοιπόν, ξεκινάω. Ο Βασίλης Αντωνόπλος... Βασίλη, καλώ ήρθε. Ο Νίκο μου τα θέλα. Καλησπέρα. Καλώ ήρθε και εσύ, Νίκο. Και άλλο ένα Βασίλη, αλλά αυτό είναι παλικαρά. Και δόξα σου, είπα ακόμα <χε> και τα παλικαρά. Διότι ξέρει από αυτή τη στιγμή, είσαι <σχε> <σχε> στη την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ περιμένω πότε θα εισβάλλω. Εδώ <χε> <ΣΣ2> <σχε> <σχε> <σχε> που τα λέμε είναι οι παλικαρά και είναι και ο μικρότερο τη παρέα. Και είναι Βο και μπορούμε... ο μικρότερο τη <σχε> παρέα. <σχε> <σχε> λοιπόν, γίνε για να λέμε. Εμεί βέβαια δεν είμαστε παλικαρά μόνο στη νέα γενιά. Ελπίζουμε σε όλε <σχε> τι γενιέ. Γιατί καθεμία παίζει τον ρόλο τη. Λοιπόν, θα έρθείτε λίγο πιο κοντά. Μας, ε, είσαστε στην Τέτα. επικαιρότητα. Δεν ξέρω πώ αισθάνεστε, που είστε στην επικαιρότητα Τέτα. και πώ αισθάνεστε που είναι ε, τα ρετιδέ. Που είστε είναι η εγώ όταν μπήκατε μέσα. Η αύρα του πλούτου. Σκορπάμε λεφτά. Εντάξει, αλλιώ είναι οι άνθρωποι που έχουν λεφτά. Εσεί είμαστε φτωχαδάκια εδώ, πέρα Μην είμαστε Ελλάδε. Εσεί βαίνεστε. Λοιπόν, όποιο θέλει μιλάει, εγώ δεν απευθύνω την ίδια ερώτηση για όλου, ξεκινώντα ότι τι τελευταίε ημέρε σε έναν αγώνα. Εντάξει, ήταν οι εργαζόμενοι του μετρό που ξεκίνησαν αυτόν τον αγώνα. Δεν έχει να κάνει αυτό, γιατί σα πιάνει όλου την ίδια μοίρα είσαστε και εσεί πήρατε τη σκητάλη. Ε, έδρασε άμεσα η δικαιοσύνη έτσι, <σχελόνη> Άμεσα νομίζω <σχελόνη> Κυριακά... <σχελόνη> Κυριακάτικη δικαι... Είναι σαν την Κυριακάτικη έκδοση <σχελόνη> Οκτώ η ώρα του πρωί έβγαλε νομίζω, Κυριακάτικο από... βήμα ναι. Είχε και προσφορές είχε και... <σχελόνη> Μέσα στις προσφορές ε, κάτι σύνδιο, κάτι ναι. Ήθα... ναι. Ήταν... Ήταν και η απόφαση μέσα προσφο... <σχελόνη> Πολύ ωραία, μου άρεσε αυτό Βασίλης, είχε δίκιο Μέσα και στις προσφορές Σε κάθε απόφαση και ένα στρίγγι βρακάκι ε, όχι, είναι το CD αυτό που κυκλοφορούσε με τα ονόματα και τα ah, συγκεκριμένα. εδώ είναι οι αποφάσει mm -hmm. τώρα οι προσφορά από το δικαστό. Ναι, όπω ανέφερε στην αρχή, είμαστε προνομιούχοι. Α το μάθει και ο κόσμο αυτό. Εγώ έχω 26 χρόνια στην υπηρεσία αυτή. Mm -hmm. Ο μισθό μου πριν συμβούν όλα αυτά ήταν γύρω στα από... Από 1450 έω 1600, ανάλογα με τι Κυριακές και τα νυχτερινά. Τι υπερορίε αυτά που κάνετε. Λοιπόν, ναι. ναι. ε, σήμερα η τελευταία μου μισθοδοσία ήταν 1022 ευρώ. Μάλιστα. Αυτά είναι τα λεφτά. Μετά από 26 Βέβαια, πρόβλημα. ναι, είμαστε στην επικαιρότητα, <coughs> το χαιρόμαστε αυτό. Αλλά ο κόσμο όμω δεν ξέρει γιατί μα είναι στην επικαιρότητα. Όχι, ο, ο κόσμο <coughs> πιστεύει ότι δεν θέλετε να υποστείτε τι μειώσει ναι, που έχει υποστεί όλοι οι υπόλοιποι μπράβο. εργαζόμενοι. Έτσι, περνάνε στον κόσμο κάποιοι, τεχνικά <coughs> βέβαια, για να δημιουργείται το κλίμα όλο αυτό. Είμαστε κι με μέσα στην κοινωνία ζούμε, ε, βιώνουμε την εξαθλίωση ξεκινήσαν οι μειώσεις μας από την περικοπή του δώρου και παράλληλα μέχρι σήμερα αυτά τα χάσαμε τελείως να. Ε, και έχουμε υποστεί μειώσεις αν υπολογίσουμε και το φόρο που μας στέλνει στο τέλος μετά τη φορολογική μας δήλωση γύρω στους, από 40% έως 50% καθένας λοιπόν, είμαστε τόσο υποχρεώσει. ας μάθει ο κόσμος γιατί είμαστε στην επικαιρότητα δεν είναι θέμα ενίο μισθολογίου απλά τι να πω, δεν ξέρω είναι αγωνιζόμαστε καταργύεται όχι, καταργύεται όχι μόνο για τον εαυτό μα, ναι, αυτό έχει καταργηθεί, δεν ισχύει τίποτε πλέον. και ναι. αυτό ναι, είναι τυπικό τώρα να... ότι καταργούν τη σύμβαση. Α καταλάβει ο κόσμο που μα οδηγούν και α πάρει ο καθένα αποφάσει του. Και όπω είπε και ο Δημήτρη εδώ, θέλω να πιστεύω ότι το εργατικό κίνημα, ξέρω εγώ, υπάρχει εργατικό κίνημα τώρα, δεν ξέρω. Ο καθένα από μόνο του τέλο πάντων πρέπει να καταλάβει τι συμβαίνει. Και να πάρει που... και την ευθύνη του. Ναι από μόνος του να καταλάβει τι συμβαίνει και αφού καταλάβει τι συμβαίνει μετά δεν πάμε όλοι μαζί αυτό δεν μπορούμε εννοείται να το δούμε που φαινά φένα... γιατί αν περιμένουμε να κατοδικήσουν οι καλλιστές μας δηλαδή όποιο ασχολείται λίγο με αυτά καταλαβαίνει ότι παίζεται ένα παιχνίδι και να αναφερθούμε τώρα στο ότι τη κοιτάλη την πήρε το μετρό οι άνθρωποι αυτοί κάποιοι κατηγορούν το σταματόπουλο εγώ μπορώ να το δεχτώ και αυτό αλλά τον αφήσαμε τον άνθρωπο πεντε 6 μέρες μόνο του. Να. Εμείς πήγαμε σε μια γενική συνέλευση την οποία την επιδιώξαμε πολλές φορές, αλλά δεν θέλανε. Και εδώ συμβαίνει και το εξής. Μπορεί ο καθένας να πιστεύει ότι και που έγινε η γενική συνέλευση έγινε με κάποιο στόχο. Δηλαδή, πηγαίνοντα εκεί θέλανε μεν Πιθανό να τη διαλύσουν, να μην παρθούν αποφάσει. Mm -hmm. Και το δεύτερο είναι να φύγει και η ευθύνη από πάνω του. Να πούν ότι αποφασίσατε εσεί εργάζομαι για το τι θα συμβεί. Mm -hmm. Και μέσα στη διάρκεια τη συνέλευση ήρθε και το αυτό τη επίταξη. Δεν ξέρω. Εντάξει, έχω... έτσι είναι ναι. μια συγκεχημένη κατάσταση η οποία Συνδένε δεν μπορεί μπορά. να οδηγήσει. Αυτό, αυτό που είπε Βασίλη νωρίτερα ε, και όποιο θέλει επίση σχολιάζει είναι αυτό που είπε ότι αφήσαμε το σταματόπλο για του εργαζόμενου του μετρό τις πρώτες έξι μέρες που και κρίσιμο ήταν μόνοι τους. Ενώ υπήρχε και φαινόταν από τα μηνύματα ότι θα υπάρξει μια κορύφωση της ε, σύγκρουσης και ότι η κυβέρνηση θα το πάει στα άκρα, διότι είναι γνωστό και το πολιτικό παρελθόν του κ. Σαμαρά και τη εξυπηρετεί, Νομίζω ότι δεν υπήρχε τέτοια... Δεν ξέρω στο μυαλό κάποιου ότι δεν θα ισχύσει, ότι δεν τα εννοεί. Ε, είδαμε ότι αφέθηκε ένας κλάδος εργαζομένων σημαντικό και ευάλωτο, διότι παίζουμε και με τον κόσμο, τα μέσα μπορούσαν να παίξουν εδώ με την ταλαιπωρία του κόσμου και να ρίξουν και τη λάσπη που ρίξανε. Αυτό είναι τις, σχετικό τις τώρα που Έχει. ταλαιπωρούμε εμείς τον κόσμο, ενώ τον κόσμο τον εξαθλιώνει με αυτά τα μέτρα που περνάνε και δεν βλέπω την ίδια αντίδραση από τον κόσμο για όλα αυτά που βιώνει. Δηλαδή, προσπαθούμε να στρέψουμε τον ένα εργαζόμενο αντίον του άλλου. Τα τελευταία και δύο χρόνια. Δούμε... Γίνεται με... Έχει χρόνια και Πάνω από ένα εκατομμύριο άνεργοι, φάρμακα δεν έχουμε, δουλειέ δεν έχουμε, ε, τι να πω, ε, δημοκρατία δεν έχουμε, γίνεται το. Γίνονται απίστευτα πράγματα και μα καίει τόσο πολύ το ότι δεν έχουμε λεωφορείο να πάμε στη δουλειά μα. Εμένα όχι. Το ξέρω αυτό. Πού... Σε ποια δουλειά καταρχήν. Όπω άλλο σου έχει δουλειά και ενδιαφέρεται να την Ό,τι και να συμβαίνει εκεί, ξέρεις, δικό το σχόλιο, <χωρεί> αυτό που φαρκά. Ναι, <χωρεί> να αναφεθώ. είπα κάτι ότι πρέπει ο κάθε εργαζόμενος από μόνος του να καταλάβει τι συμβαίνει. Εγώ δυστυχώς βλέπω στον χώρο τον δικό μας αδιαφορία από τους εργαζόμενους. Δηλαδή, δεν έχουμε συμμετοχή. Σήμερα συμβαίνουν όλα αυτά και αν θα πάμε στα μαξοστάσια, είναι απαράδεκτή κατάσταση αυτή που επικρατεί. Μήπως αυτό σημαίνει ότι είναι μία, ε, ε, ε, ε, εγώ το βιώνω, Βασίλη, να σου πω κάτι, είναι καλό να τη την αλήθεια και θα σου πω γιατί. Γιατί δεν το βιώνεις νομίζω μόνο εσύ, δεν το βιώνετε μόνο εσύ στο δικό σας το εργασιακό τομέα, το βιώνουμε σε πολλούς κλάδους. Παντού. Στους περισσότερους. Να σου πω, ως δημοσιογράφος, ανέφερα πριν τον κύριο Πορτοσάτε, τα έσχυ που γίνονται στο δικό κλάδο είναι τεράστια. Και για τα οποία η ελληνική κοινωνία δεν τα πληροφορείται. Παρά το γεγονό ότι μετά. Γιατί υπάρχει τέτοια. Ε, Πληροφορούμενη κομετά... ελληνική ε, κοινωνία. Ποιο θα μιλήσει. Λοιπόν, η ε, διωγμή, η ανεργία, η μαύρη εργασία, ε, οι, οι συλλογικέ συμβάσει δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο ατομικέ συμβάσει. Είναι τεράστια. Και βλέπει όμω ότι και ένα τέτοιο κλάδο που είναι μέσα στην ενημέρωση και έχουν και περισσότερο και ένα μορφωτικό επίπεδο να πω ότι όλα έχουν τη σημασία του, έχει καθίσει. Δηλαδή δεν αντιστέκεται, δεν αντιδρά θέλω να πω ότι είναι σε πολλού κλάδους μήπως είναι και η απογοήτευση εγώ το βλέπω και με τις συνδικαλιστικές ηγεσίε. σου λέει πού θα πάω έχουν τα μικρόφωνα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εκτελούν την ανταταγμένη υπηρεσία και πληροφορούν τον κόσμο για αυτά που θέλουν από τους κομματικούς κάποιες συγκεκριμένες κύκλες και από τους εργοδότες μην νομίζει ναι, είναι οι οποίοι είναι λιλένετοι εκεί επάνω λοιπόν μην ναι ειναι εγώ ότι πρέπει να δούμε Αφού διαπιστώνουμε την πάθηση, Δεν ξέρω, δηλαδή αφού διαπιστώνουμε το πρόβλημα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και να βγάλουμε τον κόσμο που αισθάνεται ότι έχει τελματώσει, ότι είναι φυλακισμένος, παγιδευμένος, ε, πώς μπορεί να βγει. Πιστεύω ότι έχει απαξιώσει πέρα από το πολιτικό κατεστημένο κόσμος και ένα συνδικαλιστικό κατεστημένο. Χωρί αυτά να παίρνουν του πάντε. Όχι, εντάξει, προφανώ. Υπάρχει ναι. συνδικαλιστικό κεφάλαιο. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσει. Αλλά ο κανόνα και... ποιο ε, είναι. Αντιλαμβανόμαστε, ίσω και για τι πρόσωπα μιλάμε. Mm. Ε, αλλά αισθάνονται φυλακισμένοι και παγιδευμένοι από αυτά τα πρόσωπα όπου θα πάω τώρα ο πρόεδρο τη Γεσέα, α πούμε, θα πάει, θα διαπραγματευτεί, θα, συναλα... θα γίνει μια συναλλαγή περίεργη και εγώ θα με έχει βγάλει για 24-25 μέρε απέναντίον. Θα έχω χάσει και τα μερομακά μου και θα με στείλει πίσω στο σπίτι μου, ξέρω εδώ. Είναι, είναι και η εκπαίδευση που έχει δεχθεί ο κόσμο τόσα χρόνια να μην ασχολείται με τα κοινά. Μ. Να κοιτάει τον εαυτό του. Γιατί όπω πάντα υπάρχει το διέρη και βασίλειο. Νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό το βασικό που, που είπες Νίκο τώρα Ότι ο κόσμος εδώ και τις τελευταίες δεκαετίε ε, Είναι μόνο για το εγώ του Μόνο για το εγώ του Έτσι μας έχουν εκπαιδεύσει τόσα χρόνια Και είναι δύσκολο ξαφνικά Να πας ενάντια σε αυτό Γιατί έχουμε δεχτεί πολλές επιθέσεις Σε δύο χρόνια μέσα ας πούμε, Να το πούμε Οι βαριέ επιθέσεις mm. στον εργαζόμενο Είναι mm. τα τελευταία δύο χρόνια ας πούμε Να πούμε ε, Πώς να προλάβει να αντιδράσει όταν κοιμάται 20 να. Χρόνια, 30 χρόνια. Μια ζωή μας λέγανε, κοίτα τον εαυτό σου, θα πάρεις άφηξηση εσύ, μην μη το πεις πουθενά γιατί ο άλλος δεν θα πάρει. Mm. Κίτα τη δουλειά σου και ας άλλο. άλλονε. Μα, ας τονε, κοίτα τη δουλειά σου, θες το ψωμάκι σου. Θα σας κάνω τώρα μια δύσκολη ερώτηση, θα έλεγε τώρα ένας άλλος. Λοιπόν, ε, τις τελευταίες μέρες, μετά την επιστράτευση, νομίζω και την ημέρα της επιστράτευσης, βγήκε πάρα πολύ το η καραμέλα του ότι όλες οι προσλήψεις στα μέσα μεταφοράς είναι ροσφατολογικές όχι <laughs> Το μπήκα με ασέπ κανονικά όπως και εγώ εγώ είσαι παλικάρι εγώ το 86 δεν υπήρχε άλλος τρόπος προσλήψης με μέσον Ναι. τώρα το ανακαλύψαμε όχι εγώ το, το, το αναφέρω ενώ αυτοί που το ανακαλύψανε έχουν μπει με, το, με αξιοκρατία με αξιοκρατία ναι. Ναι. Και ο Καμπουράκη, α πούμε, αξιοκρατικότατα. Ή μήπω εννοούν ναι. ότι, αφού παιδί μου σε διόρισε ένα βουλευτή, υπουργό, τέλεχος ενό κόμματο, δεν πρέπει να μιλά και να διεκδικήσει. Ε, βέβαια, έτσι επανέρχεται. Μήπω γι' αυτό το, το τονίζουν τι τελευταίε μέρε, Ότι όλε λένε του φιτελογικέ οι προσλήψει στα στις, μέσα μεταφορά και Στη Σπάρτη ήμουν που ήμουνα, μου είπαν για μια συγκέντρωση που είχε κάνει ο κοντό Ζαβό Χοντρο του, του, του Πασόκ. Ο κ. Βενιτζέλος, ναι, ναι, ναι. μόλις ναι. την προηγούμενη εβδομάδα και είχε μαζέψει 350 άτομα. Ε, κάποιοι είχαν, είχαν θορυβηθεί, δηλαδή κάτσε μαζεύει 350 άτομα στην uh, Σπάρτη, τραλαθήκανε και εγώ yeah. μου έκανε τη φοβολή εντύπωση γιατί ξέρω ότι είναι διαλυμμένο το μαζό yeah. Δηλαδή πάντω όπου πας δεν έχει γραφεία. Yeah. Τι έγινε, βάεβαλε τους δικούς του και εκβιάζανε σε οποιονδήποτε είχαν κάνει ρουσφέτη όχι μόνο στη Λακονία, <laughs> σε ολόκληρη τη Μελοπόνισσο. Τον εκβιάζανε, θα, το θα το βγάλουν στη σέντρα και τον ε. τους και του και είχατε βγάλει κάτω στη κέντρο του μεγάλου αρχηγού. Ωραία. Λοιπόν, λοιπόν, να πω ότι είμαστε με τον Βασίλη, τον Νίκο και τον Βασίλη, οδηγό από την ΕΘΕ. Είναι μαζί μα ζωντανά. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε φυσικά μαζί του. Ε, πριν πούμε αυτό, επειδή έχουμε κάποια μηνύματα από ότι υπάρχει πρόβλημα με το, με, με με το σήμα. Ναι. Εάν οτιδήποτε παρουσιάζεται πρόβλημα, θέλετε το μας να το ελέξουμε. Ωραία. Λοιπόν, ε, θα πάρουμε μουσική ανάσα, θα επιστρέψουμε εδώ σε λίγο, εκπομπή ΑΕ κοντά σας. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκη, Γεωργία Μπάστα και μαζί μας στο στούντιο, τρεις εργαζόμενοι της ΕΘΕΛ, οδηγοί, ο Βασίλης Αντωνόπλος, ο Νίκος ο και ο Βασίλης ο Παλκαράς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είχαμε μια ωραία συζήτηση, πιστεύω εγώ και ενδιαφέρουσα. Τρεις ε, οδηγεί, επιλέξαμε όχι οι <κοί> επειδή οι έχουν φωνή και λόγο αυτές τις μέρες από τα μέσα ενημέρωσης, άσχετα αν διαστρεβλώνουν ή όχι, οι διάφορε εκπομπέ, συνάδελφοι ή όποιο θέλει τα λεγόμενά του. Ωστόσο, έχουν την ευκαιρία και τη δύναμη να εκφραστούν. Ε, και επειδή πολλέ φορέ και οι συνδικαλιστικέ σα ηγεσίε κατηγορούνται ότι παίζουν τα δικά παιχνίδια, ε, είναι καλό να ακούγονται και οι εργαζόμενοι. Καταλαβαίνω όμως ότι μπροστά μου έχω και τρει ανθρώπου οι οποίοι ασχολούνται με αυτό που λέμε δράση και αγώνα. Δηλαδή. Προσπαθούμε. Ε, ναι, εντάξει, δεν είστε και, και Όχι βέβαια. Αυτό εννοώ. Ε, Βασίλη, εσύ είσαι από παλαιότερα, το 86, Έλεγα πριν, μ' άρεσε αυτή η απάντηση που έδωσε, που έλεγα ότι τώρα ανακαλύψανε τα ρουσφέτια. Mm -hmm. Ότι όλοι στο δημόσιο μπαίνουν με ρουσφέτια, αυτό είναι αδελφό του ΤΑΔΕ, εκείνο είναι του ΤΑΔΕ υπουργού κτλ. Ε, τα ανακαλύψαμε τώρα. Μ' άρεσε γιατί ο άλλο, ο Βασίλη, ο, ο νεότερο, είπε ότι εγώ μπήκα με το ΑΣΕΠ, αλλά εσύ είπε πολύ ωραία, στην εποχή μου δεν μπαίναμε αλλιώ. Σπίλια, παιδιά, και, ναι. Προλήψε, την σου και Λογικά έπρεπε να τηρείτε σιγά προτεραιότητας, αλλά εφάς, αυτό δεν μπορούσε να το έλεγξε κανένας. Εντάξει, ναι. ναι. Ένα Ανάλογα τέτοιο... με το μέσο <σομίλου> που διέθετες, γινόταν και... Θεωρείς ότι πάμε, επειδή είχε ζήσει ε, την απόπειρα ιδιωτικοποίησης επί Μητσοτάκη των <σομίλου> λεωφορείων, <σομίλου> όπου έγινε και πολλής λόγος τώρα, <σομίλου> οι νεότεροι δεν τα γνωρίζουν, γίνεται μια σύγχυση, επικρατεί και μια σύγχυση, το τι ακριβώς συνέβη τότε, γιατί... Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώ τα γεγονότα, οπότε πολύ πιο εύκολα χρησιμοποιεί και αλλιώνει τι καταστάσει και κάνει και συγκρίσει ισοπεγιών νομίζω. Και συνθήκε και καταστάσει έτσι κάπως. Λέως. Λοιπόν, θεωρείς όμω, αφού έχει ζήσει και είναι τα γεγονότα, ότι οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια το γεγονό ότι καταργούνται οι συμβάσει. Ε, Είστε βάλει ότι ε, θέλουν να σπάσουν τα συνδικάτα, ε, πάμε και να έρθουν ιδιότητε μέσα μεταφοράς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καταρχήν έχουμε περάσει την αντίληψη στον κόσμο ότι ο ιδιώτης λειτουργεί καλύτερα από το κράτος. Mm. Λοιπόν, και κάτι το οποίο μας ανήκει, το έχουμε πληρώσει όλοι, προτιμάμε να το δώσουμε σε κάποιον με σκοπό το κέρδος και όχι να διώξουμε αυτούς που μας έχουν περάσει από την αντίληψη. Mm. Ο σκοπός ένας είναι και μοναδικός. Όλα σε ιδιώτη. Σκοπός, καιρός, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ θα πρέπει να ξέρουν, να ξέρουν οι ο κόσμος ο οποίος δεν το ξέρει, γιατί δεν έχει και παιδιά δεν, δεν του δίνουν την παιδεία που θα έπρεπε, ότι η συγκοινωνία στην Ελλάδα ε, δημοτικοποιήθηκαν και εθνικοποιήθηκαν μετά τη δεκατία του 50. Ε, ε, μετά το 54. Ναι, μετά το 54. Δηλαδή, στο, λοιπόν, μέχρι τότε ήταν ιδιωτικές. Και δείτε τι παλιέ ταινίε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε που είναι οι καλέ ειδωγραφικέ ταινίε. Το ότι κόστιζε για την μετακίνηση που δεν υπήρχε. Και τότε υπήρχαν τα κάρα τα οποία κλέβανε την πελατεία από τα τραμ και τα, και τα, και τα λεωφορεία. Γιατί οι, οι, οι, οι καροτσέριδε, ή τα μαξάκια ή τα κάρα, κάνανε ό,τι κάνανε οι πειρατέ στα θησίδε μετά στη δεκαετία του 60 και όλα αυτά τα πράγματα. <ΣΣΣΣΣ> Θέλω να πω δηλαδή ότι οι αποκτήσαμε χάρη στο ότι υπήρχε δημόσιο. Αν δεν υπήρχε δημόσιο, υποδομέ συγκοινωνιών, υποδομέ ε, γενικότερα, ευρύτερα νοσοκομεία, ηλεκτρισμό, τα πάντα δεν θα υπήρχε στην Ελλάδα. Χάρη στο δημόσιο έγιναν όλα αυτά. Μα και όλοι αυτοί οι ιδιώτε που μα προσφέρουν διάφορε επιρροέ από το δημόσιο τρώνε. Ε, βέβαια, κατοικοδίεται είναι όλοι τους. Δεν υπάρχει κάποιο λάδι δηλαδή, που να έχει βγάλει χρήμα από την τσέπη να κάνει μια επένδυση. Όχι, βέβαια, για... κατοικοδίεται όλοι του. Ε, δηλαδή, τώρα για ΔΕΗ. Ναι, Βρεθήκαν οι εταιρείες αυτές οι οποίες οι πάροχοι που λένε. Πού παράγουν το ρεύμα, Τι έξοδα κάνουν. για τη του. Επί, από τη δεή. Και το σύστημα διανομής είναι. Του το, το ΔΕΗ. Αν θέλετε ναι, να έχουμε ανταγωνισμό, δηλαδή, να το αν... κάνουμε. Καλά, το συζητάμε αυτό. Ε, λοιπόν, ε, λοιπόν ε, θα... αλλά αν θέλετε να κάνουμε ανταγωνισμό πραγματικό, δηλαδή θέλω να πω. Δηλαδή, ε, δηλαδή, Φτιάξε δί, το δίκτυό σου, σου στήσε okay. την παραγωγή σου, κάνε την αταγωνισμό. επένδυση και έλα να συναγωνίζε. Όχι να σε επιδοτεί η για να μου το παίζει καλύτερο. Για μια στιγμή, έτσι κάνω και εγώ ρε παιδιά. Επειδή ο κόσμο όμω τσιμπάει στο ότι εμένα μου δίνει ρεύμα χωρί πάγιο και μου και πάλι φτινόταν την υπηρεσία. <σο> ναι, με, επιδότηση ρωτήσεις, ναι. με επιδότηση της ΔΕΗ. Με επιδότηση της ΔΕΗ. Ναι, ναι, ναι το επιδοτούμε εμείς ναι, τη ΔΕΗ, η οποία επιδοτεί τον ιδιώτη. Θα πει πού το παράγει αυτός ο άνθρωπος στο ρεύμα, έχει δίκτυο διανομής, έχει και γιατί για τη... τεχνική αυτή τη συντήρηση του δίκτυου, η δί ΔΕΗ πάλι το για να λάβει. Συγκάκη. Είναι από Δηλαδή έξοδα μηδέν. Ε, κάπως έτσι λοιπόν θα γίνει και με τις ε, δημόσιες ε... Παντού, Και τα κτέλ επιδοτούνται που είναι ιδιωτικά και στη Θεσσαλονίκη επιδοτούνται που είναι ιδιωτικά. Εδώ Α. δεν δίνεται επιδότηση. Είναι, αυτό δημιουργή. είναι το κόλπο για να δανείζονται να οι, οι εταιρείε. Να δημιουργούν έλλειμμα και να, δημιουργούν... να, να δανείζεται η εταιρεία και άρα να δημιουργείται προβληματικότητα. Βέβαια παντού η εταιρεία, οι, οι συγκοινωνίε, οι μεταφορές είναι δημόσιες και είναι, είναι λιματικές. Και όπου ιδιωτικοποιήθηκαν... Μην δεχόμαστε ότι είναι λιματικές, είναι ένα μονοπόλιο. Δηλαδή όταν το μονοπόλιο μπαίνει μέσα, εσύ που το διαχειρίζεσαι, Πρέπει να συμβαίνουν δύο. Να σε βλάκα ή κάτι άλλο. Τώρα, το κάτι άλλο, το είναι ελληματικέ, ένας... ε, το εννοώ εγώ ω εξή. Ότι πρέπει να διατηρήσει φθηνό ε, εισιτήριο. Ε, θέλω να πω ότι αυτό είναι ο, ο, ο, ο λόγο που έχει δημόσιες. Αυτός Αυτό ο, ο λόγο που υπάρχουν συγκοινωνίε. Υπάρχουν. υπάρχουν. Για να το λαό Βεβαίω, εδώ γιατί. υπάρχει ένα θέμα όμω. Με ο σωστό σχεδιασμό, δηλαδή ενιαίο mm. φορές συγκοινωνιών που έχει από τι σταθερέ μέχρι το τρένο το αεροπλάνο, αν υπήρχε ενιαίο φορέα συγκοινωνιών, δημόσιο, φυσικά 100% στο δημόσιο σήμαινε ότι θα είχε και άλλο σχεδιασμό κόστους δηλαδή θα έλεγε ότι αλλιώ μετράω το κόστος στη συγκοινωνία που λέγεται λεωφορείο αλλιώ το μετράω στο αεροπλάνο και αλλιώ. και ανακατανέμω ε, το, το, και τα κέρδη σχεδιασμός. και τις ζημίες έτσι ώστε να κάνω κοινωνική πολιτική για παράδειγμα στο τρένο από το οποίο είναι λαϊκό μέσο θα μπορεί να το πάρει οποιοςδήποτε Ο και όλα αυτά ναι, το ανοίγω στο λαό και είναι έτοιμο για ιδιωτικοποίηση. Όπως δηλαδή όπως είναι ένα τρελάνο. Ακριβώ έτσι ακριβώ ναι. ναι, έχουμε την Σουέ και την Πέχτελα από πίσω ας πούμε, που θέλουν να τα πάρουν. Α πούμε το νερό νεράκι. Εδώ θα όμω είναι ένα θέμα. Εγώ τουλάχιστον επειδή τα έχω πάρει με το Σαμαρά να λέει ε, ότι ανοίγουν στο λαό. Ε, λέει, δηλαδή, είναι παιδιά, δεν τα δίνε στο λαό. <χεχει> θέλω να πω δηλαδή. Ε καλά, έπαιρνε και μια κουβέντα τώρα, τα παίρνει τη μετρητή. Όχι, θέλω να το πάρουν στη μετρητή, να του προκαλέσει γάτι δηλαδή. Για μια στιγμή. Εμεί το συζητάγαμε και με του εργαζόμενου του μετρό, οι οποίοι πραγματικά είναι και αυτοί σε αυτή τη φιλοσοφία. Και λέγαμε αυτό το πράγμα. Αφού θα σα επιτάξουν και θα σε επιστατεύσουν, γιατί δεν υπάρχει νόμο εδώ, δεν υπάρχει καμιά νομική προστασία, ειδικά είναι σε εργαζόμενο δούλο. Εκεί να σε πατάνε, α πούμε. Έχει δικαίωμα και σε σου λέει ο άλλο, α πούμε. Α, κουρεδιά όλα, ας πούμε, Τώρα, πούμε, έτσι θέλετε. Είναι του λαού. Τα διαχειρίζομαι εγώ και τα δίνω στο λαό. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να βρούμε και διαφορετικού τρόπου αντίδρασης. σε αυτήν την ιστορία. Ε, Εάν ήταν, πιστεύω, ο εργαζόμενο έτοιμο να κάνει αυτό το βήμα, ε, θα ήταν σύμφωνο και θα μπορούσε, αλλά τον έχουν επίση τόσα χρόνια. Το ότι είσαι ανίκανο. Εδώ και ο υποστηρικότη μα και το είπε. Ναι, αν, σωστά. Ευρώπη, ναι, ναι, ναι. Ε, είσαι ανίκανο, σε κλέφτιση, είσαι σε χαραμουφάηση, πώ το λένε. Τεμπέρι, ε, ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί. Να κάνει αυτό το βήμα. Τόσα χρόνια δέχεται μια αλφα προπαγάνδα εντό εισαγωγικών. Mm. Δέχεται μια πίεση ψυχολογική. Πώ ξαφνικά να μπορέσει να πιστέψει τον εαυτό του πάλι για να κάνει το βήμα να πάρει. Σίγουρο. Να σε πάρει. Αυτό, είναι σωστό. αυτό το βήμα λέμε τον να Κανένα δεν κατηγορεί τον ε, εργαζόμενο ε, σε αυτό το πλαίσιο. Την εργασία του στα χέρια του. Ναι. Αλλά ε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα σου αλλάξουν τα φώτα ω προ το εργασιακό σου. Θα χάσει τα πάντα, δηλαδή θα, θα σε ισοπεδώσουν. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα, άλλα, δεν είναι τίποτα το να οδηγήσουν 10 εκατομμύρια σε σφαγή. Εδώ έχουν σφάξει εκατομμύρια ναι, ναι. έτσι. έτσι. Άρα, κάπω πρέπει να αντιδράσουμε κι εμεί. Δηλαδή, εγώ το, απλά το ερώτημα βάζω, δεν θέλω ούτε να δώσω κατεύθυνση. Μου λένε το τίποτα. Το ερώτημα, δηλαδή, μέχρι πού είμαστε διατεθειμένοι να υπερασπιστούμε τι οικογένειέ μα, τα παιδιά μα και τη χώρα μα το Καζαβρί για να μπορέσουμε να, να έχουμε κάτι πάνω στο οποίο στηριζόμαστε και τη αυτό και αυτό αφορά όλους και αυτούς ιδιαίτερα τους εργαζόμενους που μέχρι χθε ήταν τη λογική για τη αναθέσεως. Δηλαδή είτε στο συνδεκαλιστή, είτε στο κομματάρχη, είτε σε οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή πού πάμε, πόσο περασπίζεις αυτή τη στιγμή. Κάποιο άλλο να κάνει τη δουλειά. <Σι> <Σι> <Σι'> <Όχι> έτσι έτσι <Σι'> του είχαν μάθει. Ακόμα και στο πολίτευμά μα, για τη αναθέσεω, αντιπροσωπευτική δεν Ναι, βεβαίω. Έτσι το φτιάξαμε από το 1970. Πάμε κάθε τέσσερα χρόνια να ψηφίσουμε και αυτό και αν μπορούμε, γιατί είναι και <Σι'> καλοκαιρινή μέρα Επειδή είναι τώρα που να πάμε, πάμε για μπάνιο. Ούτε αυτό δεν έχουμε μάθει <Σι'> να τιμούμε και <Σι'> να αντιληφθούμε την αξία του. Ερχόμενοι <Σι'> εδώ στο σταθμό, εγώ άκουσα το είπε πριν από λίγο στι ειδήσει η επειδή είστε σε απεργία. Εγώ κατάλαβα από την είδηση ότι ανακαλείται την απεργία. Μου λέτε εσεί ότι όχι, εμεί δεν ανακαλύουμε την απεργία. Αυτό εγώ, εγώ μέσα το μάθαμε και εμεί. Από... Λοιπόν, κάθε καταλώ. μέρα το ακούμε αυτό, κάθε μέρα στα κανάλια ναι. ακούμε ότι κάνουμε γενική συνέλευση, χωρί να το ξέρουμε βέβαια, Α. ότι κάνουμε γενική συνέλευση για να διακόψουμε την απεργία. Το ακούμε ε, εδώ και τρει μέρε τώρα. Μα συγγνώμη, έκανα. Ο κ. Πορτοσάλτε με τον κ. Παπαδημητρίου, τον κύριο Πεντετέρη, κάναν συνέλευση. Και τον κ. μαζί. Πολλά... Σοβαρά αυτό το βραβείο. Μέσα... Σε πολλά μέσα, Εντά. τηλεόραση, σπορά ναι, ναι. κανάλια, ε, τον παρουσιάζουν από κάτω. Θέλω να πιστεύω. Εξήγησε. Ποιος. Ναι. Ε, είναι τεχνικών. Είναι ο πρόεδρο του τεχνικών. Τη ΕΦΕΛ και όχι, τον όχι Τι... τον των οδηγών. Όχι των οδηγών. Αλλά τον παρουσιάζουν σαν εκπρόσωπο των εργαζομένων τη ΕΦΕΛ. Ναι. Του βολεύει καλύτερα διότι εδώ είναι ένα θεματάκι βέβαια. Θεματάκι. Ε, Ω γνωστόν τώρα, εντάξει, στα μέσα μεταφοράς υπάρχουν ειδικότητε. άρα υπάρχουν και τα σωματεία. Άλλο σωματεία έχουν οι οδηγίοι, άλλο η τεχνική, άλλο το διοικητικό προσωπικό ή όποιοι άλλες ε, ε, ειδικότητε εμπλέκονται. Ε, εκεί υπάρχει, το είδαμε αυτές τις μέρες πολύ έντονα και νομίζω ότι εκεί ποτάρισε και πολύ το, το σύστημα αυτό. Ε, διότι υπάρχουν αρκετέ διαφωνίες σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ των σωματείων, άλλα συμφέροντα... Ή οι συνδικαλιστικέ ηγεσίε παίζουν τα πολιτικά του παιχνίδια. Γιατί εγώ, ω δημοσιογράφο, θα παίρνω να μιλήσω με κάποιου, ξέρω που πλήρη. Δηλαδή μου λένε, αν πάρει τον, προ... τον πρόεδρο, δεν θα πω τώρα, του τάδε σωματίου στο τάδε, αυτό είναι πασόκο, δεν έχετε πιέσει από εκεί κτλ. Αν πάρει τον άλλον ανεξάρτητο, άμα ξέρει. Άρα τα γνωρίζουμε, τα γνωρίζετε κι εσεί. Αυτό από μόνο του σα δημιουργεί ένα πρόβλημα, πιστεύω εγώ, Λέβαια. σε αυτή στην, την πολύ δύσκολη περίοδο. Έτσι. Ε, ένα τεράστιο θέμα, διότι, δεν ξέρω, ε, πολύ έντονα βγήκε και από φίλους ακορατές και από φίλου που με πήραν τηλέφωνο με την απεργία της προηγούμενης εβδομάδας θέλω να πω και ελεύθεροι επαγγελματίες, λέγανε παιδί μου τι κάνουμε εδώ, να πάμε όλοι μαζί αλλά μας λείπει αυτό το συντονιστικό, έτσι μου το έλεγαν οι περισσότεροι, είναι συντονιστικό όλα το παιδί μου κάτι που να μας ενώνει όλους ε, και αυτό πρέπει να ξεκινήσει, δηλαδή, αν δεν υπάρχει ένα κοινό συντονιστικό. Είναι στον ο... ίδιο τον κλάδο, α είναι διαφορετικέ οι ειδικότητε, πώ θα κάνουμε ένα συντονιστικό γενικότερα. Είμαστε μια μικρογραφία τη κοινωνία. Yeah. όπως όπω και στην κοινωνία, Έτσι δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα άκρη. Mm. Έτσι και εμεί, σαν μικρογραφία, και εμεί έχουμε τι αντιθέσεις, τα προβλήματα. Και... Εμπλεκόμαστε yeah. σε μικροσυμφέροντα. Τρόπος, ναι. Υπάρχουν τα κομματικά συμφέροντα, υπάρχουν τα συνδικαλιστικά, εννοώ δηλαδή προσωπικά συμφέροντα των συνδικαλιστών. Που παίζουν τα προσωπικά του παιχνίδια. Ε, υπάρχουν πολλά. Κάτι το οποίο εγώ δεν κατάλαβα ποτέ, ποτέ δεν το κατάλαβα, γιατί πρέπει κάποιο συνδικαλιστή να κατεβαίνει με τη σημαία κάποιου κόμματο. Ένα, μία εξήγηση τη δεν έχω ακούσει ποτέ. Γιατί πρέπει να κατεβαίνει. Όταν είσαι, ναι. εκπρόσωπος είσαι εκπρόσωπος εργαζομένων, είσαι εκπρόσωπο εργαζομένων. Α πούμε εδώ τη ΕΦΕΛ, τη ΟΣΥ. Δεν είσαι ούτε του Πασόκου, τη Νέα Δημοκρατία, ούτε οποιοδήποτε κόμματο. Ναι. Είσαι των εργαζομένων. Γιατί με ποιο σκεπτικό κατεβαίνει σαν εκπρόσωπο κάποιου κόμματο. Ε, Αυτό από μόνο του είναι ύποπτο. Για μένα. Όχι. Αυτό από μόνο του σου δίνει από την αρχή ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιες δεσμεύσει. Αυτό πάντως δεν υπήρχε. Mm. Δεν ισχύει στο ελληνικό σχεδιά της οικοκίνημα πάντα. Όχι. Είναι η κατάκτηση της μεταπολίτες αυτή. Yeah. Ακριβώς. Νομίζω ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν θυμάμαι καλά, έκανε την πρώτη κίνηση να περάσει τον κομματισμό μέσα στους συνδικαλισμό. Το 1262 είναι ο συνδικαλισμός, το 1430 το, το, το ο παλαιότερος ημών. Και σε, σε <laughs> εμά <laughs> θέλω να σας πω τις στι εκλογές μας δεν υπήρχε μέχρι πριν από 15 χρόνια, δηλαδή υπήρχε νιό ψηφοδέλτιο. Ήθελα να βάλουν για πρόεδροι yeah. τη Ένωση. Ήταν, ψη... Ήταν ένα ψηφοδέλτιο με 20 ονόματα που βάζανε για πρόεδροι. Άλλοι τόσοι βάζανε για μέλη του διοικητικού yeah. ας πούμε, συμβουλίου. O, o, αυτό αυτό ας... μα είχε εξασφαλίσει προέδρου που μπορεί να είχαν yeah. κομματικέ yeah. πρόεδροι. Καλά, εντάξει, δεν, δεν μπορεί να νικήσει. Οποιοδήποτε μπορεί να έχει οποιαδήποτε πρόεδρο. Κομματικοποιημένοι είμαστε. Σαφώ. Δεν θα πω όμω ότι έτσι είχαμε και προέδρου οι οποίοι βρεπεθήμουν καθώ αντί μπροστά στον καραμαλί το συγχωρεμένο. Και ο Καραμανής μπροστά τους, εντάξει, είχαν πυγμή. Mm -hmm. Σέβονταν, μπράβο αυτό που ήταν. Όλοι έπρεπε, τα κομμάτια ψυχοδέλτια Όλη η διαδρομή τους, και στην κορυφαία οργάνωσή του, δηλαδή που ήταν η ΓΕΣΕ, πάντα, α, αν όχι όλοι, έτσι, περισσότεροι κατεβέναν με ψυχοδέλτια. Δεν κατεβέναν με ψυχοδέλτια παρατάξεων ή κομμάτων. Mm ενώνονταν στη βάση των άμεσων προταγμάτων του συνδικάτου. Δηλαδή, το συνδικάτο τι πρέπει να κάνει από εδώ και πρόβλημα να υπογράψει μια συλλογική σύμβαση, να βάλει ζητήματα εργασιακά. Να... <συμπάνω> Οπότε λε, εγώ θέλω να υπογράψω αυτή τη συλλογική σύμβαση σαν συνδικάτο, με αυτά τα ζητήματα να κατακτήσω και ένωνε όλο τον κόσμο στη βάση αυτών των ετοιμάτων. Ανεξάρτητα αν ήταν αριστερό, δεξιό, ερχόταν από εκεί ή από αλλού. Και πήγαινε μπροστά. Αυτό δυστυχώ διαλύθηκε και δεν ε... συνέχισε μετά τη μεταπολίτευση. Ε, λοιπόν, άρα ξεκαθαρίζουμε ότι εσεί παραμένετε σε κινητοποίηση. Ναι. Μέχρι αύριο που έχουμε Οι γενική οδηγή, συνέλευση. Η οδηγία λοιπόν. Οδηγή. Τουλάχιστον, μέχρι τουλάχιστον μέχρι αύριο που έχετε γενική συνέλευση. Αυτό το λέμε βεβαιότητα, παιδιά. Ο δεν ο είναι μαϊμού συνέλευση, ο είναι πραγματική. Σήμερα είναι κάτι που εσεί δεν το γνωρίζετε. Που πάλι πρέπει να πάμε σε έκτακτη συνέλευση. Γενική συνέλευση. το όργανο που μπορεί να αποφασίσει τι και πώ θα. Αν δημοκρατικά αποφασίζουν να με επιστρατεύσουν, θα πάμε σε γενική. Ναι, φοβόσαστε, φοβόσαστε. Θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο τη επιστράτευση και τη δική σα. Αφού γίνει η πρώτη <συστά> επιστράτευση, ε, δεν αποκλείεται ότι θα γίνει και η δεύτερη. Και η δεύτερη, πιθανόν και η τρίτη. Με το δίκοχο θα πηγαίνει η λεωφορία. Συνοδεία δύο αστυνομικών θα πηγαίνει. Αν δεν βγαίνει απάνω Θα νιώθει μεγάλο και τράπεζα. Αν έχουμε σαν όσου λε δυνάμει όλοι κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Έτσι όπω πάμε. Α, αυτά σε φίλου που μου λέγανε κάποτε ότι είμαι υπερβολική όταν έλεγα ότι αυτό είναι Χούντα και μου λέγανε Είσαι μικρή και δεν έχει ζήσει την κανονική Χούντα και μην τα λε αυτά. Ναι. <laughs> και λέω εντάξει, okay. οκ. Λοιπόν. Πόσε φορέ κάνανε δικαστήριο Κυριακή για να δικάσουν εργαζομένου για την απεργία του δεν ξέρω πότε έχει ξανά γίνει ε, είμαστε αυτό. Είμαστε Ευρωπαϊκή χώρα, έχουμε εξελιχθεί. Λοιπόν, ε, μια μέρα που μου ένα δικαστήριο για να δικάσουν και σε καθημερινή ακόμα. Κάποιο μου πιάναν τα μεγάλα σκάνδαλα, όσα φανερώνουν. Ναι. Έχουμε το πούνε. ανοίγεις μεγάλο θέμα <laughs> <laughs> Άντε θα το ζήσουμε αυτό σε λίγο Θα έχουμε την βίκη Κτσοχατζόπουλου Οπότε θα το ζήσουμε αυτό Αυτός γίνεται τώρα το, το Μάτι Απρίλη Αποφυλακίσετε πίλη. Δεν μπορεί Φωφυλακίζεται, Με... όχι στα 75 <laughs> Και το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε για το Μετρό Ότι δεν πρέπει να ακυρωθεί η, επι... η επιστράτευση που πρέπει να λέμε σωστά Δεν επιτάσσονται, τα... τα αντικείμενα επιτάσσονται Ναι, ναι, οι άνθρωποι, άνθρωποι, άνθρωποι επιτάσσονται Η επιστράτευση, γιατί έτσι, Χωρί λόγο Είναι νόμιμο Είναι ανώτερο συμφέρον, το, το ανώτερο δημοσίου συμφέρον Συμφέρον, λόγω ανωτέρου δημοσίου συμφέροντο. Στο λέει αυτή την παλαπίπα και δεν χρειάζεται να σου εξηγήσει ποιο δημοσίου συμφέρον. Τώρα πλέον για όλα το στέ πάνω σε αυτό βασίζεται. Ένα ολόκληρο λαό έχει τεθεί υπό δουλειά, καθεστώ δουλειά, καθαρά, έτσι, με βάση το διεθνέ δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, ό,τι είναι αυτό το πράγμα και έχουμε δικαστέ αυτή τη στιγμή που δικάζουν ότι ο ελληνικό λαό πρέπει να τεθεί σε καθεστώ δουλειά υπέρ του δημοσίου συμφέροντο. Εάν τα παιδιά, ο ελληνικό λαό σε... κρατάει δούλο λαγιά σε κατάσταση, τότε ποιο σε το δημόσιο συμφέρον. Αν ε, όχι ο λαό. Για πιο δημόσιο συμφέρον. Ε, πιο δημόσιο ε, Για το καλό μου όπως λέει ο μιλιά. Πάντοτε εγώ να πω ότι εδώ ακροατές του, ε, του σταθμού, ακροατέ τη εκπομπή στέλνουν μηνύματα συμπαράσταση. και μου κάνει εντύπωση διότι έχω και δύο μηνύματα από οδηγού ταξί. Και με την, μου θύμισαν με αφορμή αυτό ότι είχα ακούσει οι μηνύματά τους τις ημέρες ε, εκείνες τις απεργίες που οδηγεί ταξί μου κάνει εντύπωση αυτό. Έλεγαν ότι είναι ντροπή που εργαζόμαστε εμεί. Ε, πρέπει να το δούμε, να πάμε και εμείς ε, σε απεργία. Ναι, γιατί και αυτή, και αυτή είναι μέρο ε, του συγκοινωνιακού ε, έργου. Εγώ το είχα φανταστεί αυτό και λέω πρόσεξε τώρα. Τι ωραία που θα ήταν. Δηλαδή φαντάσου, μέσα μεταφοράς νεκρά και να έρθουν και οι ταξιτζίδες, έτσι... Μέσα σε αυτόν τον αγώνα και να μπορούμε να τα κατεβάζουμε. Ήδη και οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων έχουν. Όλοι. Ξέρεις, μετά αυτό πήγαινε, διότι εάν ε, ένα άσχετο κλάδο, φαινομενικά με τι δημόσιε μεταφορέ, έλεγε τα... ότι συμμετέχουμε, μετά πάει. Το... Τα παλιά χρόνια όταν ήταν Απεργία, που το θυμάμαι ο είδα που α πούμε, κατεβάζανε τα σταθερικά τα στάγερ mm -hmm. στι γραμμέ. Εγώ είχα καβαλήσει στάγερ ιστορίε και όλα αυτά. Λοιπόν. Που βέβαια, παγωρεύοντα το Σύνταγμα, δεν, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει στρατό με τίποτα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Τώρα, μα ήδη σε λίγο θα είμαστε σε ένοπλε δυνάμεις. Ναι, ναι. Ε, οπότε δεν έχει καμία. Ναι, αλλά εσεί έχετε το εξή πλεονέκτημα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα, όπω και άλλωστε και οι μηχανοδηγεί, του ήρμου και εσεί που στο οδηγοί, δεν είναι εύκολο να σα καταστήσουν. Δηλαδή, άμα πει δεν γουστάρω, φίλε, δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Τι να σου πει. κατέβασε να σε βάλω. Να βάλω φαντάρο να αφήνω, ή να το, βάλω... Το αφήνουμε σαν του για... Ναι θέλω σαν... να πω δηλαδή. <laughs> ότι η μόνη λύση τους είναι να κατεβάσουν τα στάγερ πάλι έτσι. Για να σπάσουν αν πάμε σε έναν νιό τέτοιο μέτωπο <laughs> ε, των εργαζομένων. Σε αυτή, και... σε αυτή την, υπόθε, την υπόθεση όμως το στάγερ τότε θα βρεθούν μπροστά στην πιθανότητα οι διοικητέ των μονάδων να αρνηθούν, όπω αρνήθηκαν στον κύριο Καμίνη να κατεβάσει 165 οδηγού και να πάρουν τα, τα, mm, τα, τα πολυμετοφόρα όταν ήταν η μεγάλη επεργία στι Ποεροτά. Σε αυτό τώρα να αναφερθώ για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, γιατί δίνουν ένα παράδειγμα. Παράδειγμα Δεν μπορεί λέ, ο αρχηγό του ΓΕΣ να παίρνει 1500 ευρώ και ο οδηγό να παίρνει εγώ, τα ίδια λεφτά. Δεν βλέπω καμία αντίδραση από κανέναν. Ναι. Είναι και δύσκολη η θέση του. Δε... Όχι, εγώ δεν θέλω να του δικαιολογήσω. Ε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι κάποιο ο οποίο φοράει εθνόσημο, υπάρχει επίσημα, για μένα υπάρχει. Το αγωνιζόμαστε να το υπερασπιστούμε. Ε, Αλλά αυτό που, πράγμα... φοράει, που φοράει το εθνόσημο έχει έναν παραπάνω λόγο. Δεν είναι απλά εργαζόμενο. Έχει παραπάνω λόγο. Γιατί αν δεν ήθελε να το τιμήσει αυτό το πράγμα που φοράει, να πήγε να γίνει σουλατζή. Δεν με νοιάζει. Από τη στιγμή που φοράει στολή και φέρει το εθνόσημο. Και αυτό ξεκινάει από του Πετοριανού που κάνουν με πολιορκητικό κρύο μπήκανε σε εργασιακό χώρο για να συλλάβουν βάρδια ασφαλεία. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, όχι χούντα, ούτε, δηλαδή, ούτε Γερμανοί στην κατοχή α πούμε, να ζει. Λοιπόν, ε, όταν τότε στην μεγάλη επεργία, την πρώτη μεγάλη απεργία που έγινε στην κατεχόμενη Ευρώπη έγινε στην Ελλάδα, οι δημόσιοι υπάλληλοι που την κάνανε είχαν κλειδώσει και είχαν αμπαρώσει τι ε, πύλε των Υπουργείων. Οι Γερμανοί δεν σπάγανε με πολιορκητικό κρύο. Περιμένανε και βγαίνανε έξω να πάνε να πάρουν φαγητό, ξέρετε, και τα λοιπά κτλ. Αποστολέ και του πιάνανε και του εκτελούσαν. Λοιπόν, αλλά ρε παιδιά, δεν μπουκάρανε με αυτό το πράγμα που σου κάνανε οι Περτοριανοί. Και λέω το εξή, ότι από τη στιγμή που φορά εθνώσιμο, έχει μία παραπάνω ευθύνη. Γιατί το εθνώσιμο το φορά για, για συγκεκριμένο λόγο. Εάν δεν ήθελε να το φορέσει και το μόνο που σε έννοιαζε είναι να τα παίρνει χοντρά, είτε ύποπτα, είτε καθαρά. Έτσι, τότε να πήγε να γίνει δε φίλε, όταν, στο, πρέπει, όταν φοράς στολί, τι μισέτεινε, όχι να την ξεφτυλίζεις με αυτόν τον τρόπο, αυτός αυτό είναι, είναι βασικό, αλλά εγώ πιστεύω ότι και, μην, και εκεί αρχίζει και βράζει το καζάνι πολύ επικίνδυνα για τους κατούντε. Εσείς πού θα πάτε τώρα παιδιά, δηλαδή, πού θα πάτε μισθολογικά, αν ισχύσουν αυτά που θέλει η κυβέρνηση. Έχετε ήδη υποστεί 40% πόσες μειώσεις, λέγω ένα, αυτό είναι το μέσο όρος έτσι. Πάμε για το 60%. Κατά πού θα πάτε τώρα, πού θα ζήσετε. Τα μέτρα αυτά τώρα, ο Δημήτρης, που θα πατε τωρα που τα μετρα αυτα τωρα θα ζησετε που γνωριζει πιο καλά οικονομικά, θα τα μέτρα που ψηφίσανε τα 11,5 δις νομίζω. 11,7. Ναι, 11,7. Είπαν ότι τα 9,3 θα είναι από μισθού και συντάξει. Ακριβώ. Mm. Όχι, oh. Όχι ακόμη. Oh. Ώρα, τώρα, πάμε... τώρα, από τώρα. Τώρα, πώ από το τελευταίο μήνα. Στη λογική, δηλαδή, λε πόσο στοιχίζουν, αν θα κοιτάξουμε τώρα εδώ στο κομμάτι, πόσο στοιχίζουν μισθή και συντάξει του 2012, δεν ξέρω πόσο είναι. Καπό εκεί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αν το διαρρήσουμε δια 12, mm. θα δούμε πόσο πέφτει κάθε μήνα. Mm. Δηλαδή, τα 9,3 θα πάνε από μισθού και συντάξει, νομίζω ότι είναι 2 με 3 μισθού, μείον. Ναι. Και ακούγεται ότι θα χρειαστούν κι άλλα μέτρα. Καλά, το μπορείτε Το έχει ανακοινώσει ο κ. Στουράζ για τον Απρίλη. Ναι. Δεν έχει σημασία. Ε... Τώρα που θα πάμε. Μπορεί να μην έχουμε δουλειά, να μην έχουμε λεφτά, αλλά θα μείνουμε στο ευρώ. Αυτό είναι το σημαντικό νομίζω. Αυτό να μείνουμε. Στην Ευρώπη και στο ευρώ. Ευρώ. <laughs> Ευρώπη. Θα και στο, έχουμε, ευρώ. ξέ, στο, στο θέρετρο που βάζουν τη σημαία. Έτσι. Θα, θα, θα έχει την ευρωπαϊκή σημαία πάνω Το ενδιαφέρον είναι να ξέρουμε ξέρουν, μάλλον οι ακροατέ, γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά. Yeah. Πρώτον εγώ που είμαι άνθρωπος που ασχολούμαι με τους αριθμούς δεν μπορώ να βρω οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών αυτών. Yeah. Δηλαδή όταν μου λέγανε για μιστούς ιστορίες και τα επειδή ξέρω από την αγορά τι άλλης γίνεται με τις προμήθειες με όλα αυτά τα πράγματα ήθελα να δω τις οικονομικές καταστάσεις αναλυτικά και να βγάλω ένα συμπέρασμα. Τι γίνεται με τις οικονομικές καταστάσεις. Οι εταιρείες αυτές Παρά το γεγονό ότι έχουν ήδη δικοοικονομικά κριτήρια, έχουν επιβάλει να είναι ανώνυμες εταιρείε και όλα αυτά, δεν δημοσιοποιούν οικονομικέ καταστάσεις. <Σταϊκά> έχουν δημοσιοποιούν ισολογισμού, οι οποίοι δεν μπορούν να κρυθούν αν δεν δημοσιοποιηθούν οικονομικέ καταστάσει. <Σταϊκά> αν μπει στο δημόσιο, στη διάβια, στο πρόγραμμα δηλαδή διάβια που υποτίθεται ότι από εκεί κατεβάζει στοιχεία κολοκύθια με τη ρίγανη. Τίποτα δεν υπάρχει. Απολύτω τίποτα. Και αυτοί που έχουν στήσει αυτό το πλήρε αδιαφανέ καθεστώ. Πλη, ε, στεγανά μέχρι αειδείας. Δηλαδή για να μην ξέρεις πόσο είναι το κόστος το εργατικό και πόσο είναι το κόστος λειτουργίας μες επιχείρηση, που εκεί είναι οι προμήθειε, το εξοπλισμό το λησβερίσι όλων των ειδών. λοιπόν, δηλαδή. Είναι εξαφανισμένο, δεν, δηλαδή. δεν υπάρχει. Τα μόνα στοιχεία μάλιστα και μάλιστα αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί είναι η τελευταία δημοσιοποίηση είναι η έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών που επιβάλλεται από το, από το Ελεκτρικό Συνέδριο και είναι του Μαΐου του 2011, τελευταία στοιχεία. Με βάση του Μαΐου του 11 όλες οι συγκοινωνίε έχουν υποστεί 14% μείωση mm -hmm. στο μισθολογικό κόστος με τη, με τη μεγαλύτερη είναι η οδηγή ε, εδώ τα παιδιά στην, από την ΕΘΕΛΙ και οι εργαζόμενοι στον, στην ΑΜΕΛ, δηλαδή το ΜΕΤΡΟ, ναι. 24% τους μειώσαν τους, τους μισθού. Με βάση τα επίσημα στοιχεία που έχει δημοσίευση το ΜΑΙΟ του 2011, σε σχέση με το ΜΑΙΟ του 2010. Και επισκεφών λοιπόν, πάμε στα δύο χρόνια. Θεωρώ να πω, δηλαδή, ότι από τότε δεν έχουν ξαναδημοσιεύσει στοιχεία, mm. που σίγουρα βέβαια ακολούθησε νέα νέα μειώσει και, εγώ, και εγώ, όλα αυτά, προφανώ από τότε. <laughs> και ακολουθούν. Ναι, αυτό δεν το, το υπολογίζουμε. Δηλαδή δεν το υπολογίζουν. Δεν το υπολογίζει αυτό. Σου λέει Ρε, παιδί μου πόσο είναι το ημικτή σου αμοιβή. Στη μικρή αμοιβή πόσο σου μείωσε. Και τα επίσημα στοιχεία λένε 24% στον ένα χρόνο του πρώτου πνημονιού. Γιατί Μάιο του 10 με Μάιο του 11 έχουμε το πρώτο μυμώνιο. <σταλείου> είναι είναι είναι το... το εργατικό κόστος είναι ειναι, πολύ μεγαλύτερο Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο Διότι εκτός από τη μείωση του εργατικού κόστος Μείωσαν και προσωπικό Δηλαδή εκεί πέρα που είχαν 1600 την στην Αμέλ, Ήταν τα 1400 να. Τα άτομα δηλαδή τα λιγότερα άτομα Έτσι Πρέπει να βγάζουν το ίδιο συγκοινωνιακό έργο <σταλείου> Και περισσότερο, και, και, Μαλή, και περισσότερο. Και, Λέω εγώ, εγώ τουλάχιστον το ίδιο να, γιατί, Άρα Κάνει περισσότερε βάρδιε, έχει μεγαλύτερε υπερορίε σε όλε αυτέ τι ιστορίε και σου μειώνουν την, την αμοιβή. Άρα το, μεγα... το κόστο αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο κατά εργαζόμενο, κατά κεφαλή δηλαδή. Μα. Και για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή είναι πολλέ οι λιθιότητες, ο μέσο όρο αμοιβή στου εργαζόμενου στι συγκοινωνίε, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Μαΐου του 2011, Μα. ήταν 3200. Μιχτά, δηλαδή μέσα οι βάρδιε, οι ιστορίε και όλα αυτά τα πράγματα. Τα πάντα, 3200. Mm -hmm. λοιπόν, Εάν σκεφτεί κανεί ότι ο μέσος όρος των βασικών καταναλωτικών δαπανών που χρειάζεται μισθωτός, να μισθωτός να καταναλώσει το χρόνο, το μισθωμινία βάση, για να μπορέσει να καλύψει τις βασικές καταναλωτικές του, ανάγκες είναι 3%. Και αυτοί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι εργαζόμενοι παίρνουν 300 μεικτά. Δηλαδή, μαζί με τις βάδες ιστορίες, μαζί με, με τι εργοδοτικές εισφορέ, μαζί με τις παρακρατήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και χωρίς να υπολογίζουμε την ιστορία ότι εκεί θα πρέπει να πληρώσουν ανελαστικές δαπάνες όπως ενίκια, όπως εφορία, όπως χιλιάδες άλλα πράγματα για να μπορούσε να περισσέψει και να καταναλώσουν, δηλαδή να παρακαλύψουν βασικές καταναλωτικέ δαπάνες. Άρα λοιπόν αυτός που το λέει ότι πληρώνονται πολύ ή θα πρέπει να, σα, να, να σαλτάρει από τον μπαλκόνι ας πούμε, για, να, για να ησυχάσουμε από αυτόν. Ε. Ναι. Εντάξει, γιατί και η λυθιότητα έχει... Έχει όρια. Ή τέλο πάντων, ναι, παιδιά, αφού τα παίρνετε χοντρά για να λέτε ηλικιότητε, τουλάχιστον. Ναι, αυτό θα σου λέμε, ε, κάποιο όριο. Όποιο θεωρεί ότι αμοιβόμαστε εμεί πολλοί που παίρνουμε περίπου γύρω στα 1.100 ευρώ το μήνα, να έρθει να δουλέψει μαζί μου το Πάσχα που θα δουλέψω, τα Χριστούγεννα που δούλεψα, τα βράδια, τι Κυριακέ, να δει πώ είμαι. Και αυτό δουλεύει. Δουλεύει. 24 ώρε στο 24 Πρωτόκολλα δεξιώσει. Δεν και μπορεί είναι. να φανταστεί. Να αλλάζει κουρτούμια πιο χαρά. Ε. Λοιπόν, το πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ. έτσι. Θα μείνετε μαζί μα. Έχετε χρόνο. Ωραία, ωραία. Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το κύκλο τη συζήτηση. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, μεγάλε αλήθειε από τον Άσιμου. που ότι είσαι ελεύθερο. Μπορεί να τα λε. Όλα, έτσι. Ναι, όταν ναι, τα λέει ναι. ο άλλο κόσμο τώρα <laughs> Ναι, να τα λέει ο άσημο και ήταν άσημο. Α, uh, ναι, nah, Τώρα ε, τα λέει ο άλλο κόσμο. Έχει την σημασία του το πότε τα λέει ο καθένα μα. Γι' αυτό το αναφέρω. Ότι ο άσημο την εποχή που τα έλεγε ήταν στο περιθώριο, Το δράμα είναι άσημος. ότι. την εποχή που τα έλεγε ο άσημο. Δηλαδή, τα τραγούδωσε ο Άσιμος ναι. και ζούσε ο Άσιμος και τα έλεγε, με πείραζαν και εμένα. Εντάξει, λογικό. Έτσι. Με ενοχλούσαν και εμένα γιατί εγώ ανήκα σε αυτό το χώρο με και βέβαια χρειάστηκε. Πολύ μεγάλη αποτοξίνωση, πολύ χειρότερη, πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο οδυνηρή από ό,τι ο φίλος ο Κλεάνθης και ξέρει ποιον λέω, ναι. λοιπόν Για... που ακολούθησε και αυτό στη δική του πορεία αποτοξίνωσης και σήμερα είναι παλικάρι, ναι. αλλά η δική μου αποτοξίνωση ήταν πολύ πιο οδυνηρή. Γιατί είχα να κάνω με τους δαίμονες που αλυσόδελαν την ψυχή μου. Και αυτή είναι πολύ χειρότερη. Είναι Από διαδείγμα δεν εξάρτημένη ουσία. Έτσι. Ναι και ε, ελπίζω πολλοί πολύ, πολύ σύντροφοι ομοϊδεάτες, πραγματικοί αγωνιστές να ακολουθήσουν γρήγορα αυτή την αποτοξίνωση γιατί ο λαός τους χρειάζεται. Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιο του ArtFM, στις 90,6 εκπομπή ΑΕ, μαζί μας ο Βασίλης ο Νίκος και ο Βασίλης Τρει εργαζόμενοι τη ΕΣΕΛ οδηγεί σε απεργία. Αύριο έχουν τη γενική του συνέλευση. Επίσημα το λέμε, επειδή είπαμε πολλά λέγονται. Αύριο θα ξέρουμε πώ θα Ή ακούσαμε και εδώ το τώρα ότι θα κυκλοφορήσει. Πάντω το επίσημο είναι για αύριο και θα υπάρχει έκτακτο κάτι σήμερα. Πάλι και αυτή τώρα από γενική συνέλευση θα βγει και αυτό το πράγμα. Οι ακροατέ είχαν γενική συνέλευση και είχαν αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν. Τώρα πως άλλαξε σήμερα δεν το γνωρίζω. Ειλικρινά δεν γνωρίζω. Για τα τρόλε. Είναι οι συνηθισμένοι μάλλον κομματικοί σχισμοί. Ναι, ναι. Να, λογικό. Εδώ λοιπόν οι ακροατέ, με αφορμή τη συζήτηση που έχουμε σήμερα και τα γεγονότα, στέλνουν πολλά μηνύματα λέγοντα ότι επιτέλου πρέπει να δούμε την πολιτική απεργία διαρκεία. Σωστό είναι. Έτσι. Μάλιστα, ο φίλο Αποστόλη λέει αυτό που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι είναι να κατανοήσουν ότι είμαστε υποκατοχή. Ότι όλοι οι επίσημοι πολιτικοί φορεί είναι εχθροί του λαού. Αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώσει αν είσαι και όχι ο παδός Και από εκεί και πέρα όλοι οι κινητοποίησει των εργαζομένων θα πρέπει να έχουν ένα πρόταγμα. Σηκωθείτε και φύγετε, δεν σα το αναγνωρίζουμε. Διαφορετικά θα κάνουμε τα πάντα για να σα ανατρέψουμε. Λοιπόν, εμεί την εκπομπή εδώ. Ε, μια παρατήρηση μόνο για να καταλάβουμε πόσο ζήτημα είναι. Αυτή τη στιγμή μια... Ήμουν στο στο Σάββατο, έτσι. Εκεί δίνεται μια μεγάλη μάχη να διασωθεί το νοσοκομείο των Μολάων το οποίο το ενώσανε με το νοσοκομείο τις Πάτη μόνο και μόνο για να το εκποιήσουν να. και δίνεται μάχη από τους εργαζόμενους εκεί και εκεί για πρώτη φορά για πρώτη φορά, βεβαίως, με αστάθεια, με προβλήματα, με, με, με. Mm -hmm. ενώθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι. Δεν υπάρχουν νοσηλευτέ διοικητικό, προσωπικό, γιατροί, όλοι μαζί. Γιατί, και βέβαια μαζί τους προσπαθούν να ενωθεί και ο λαός. Γιατί η υπόθεση του νοσοκομείου δεν είναι υπόθεση μόνο των εργαζομένων, όπως και η υπόθεση των συγκοινωνιών δεν είναι υπόθεση μόνο των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί. Είναι όλου του λαού. Όλου του λαού. Για φανταστείτε το δικαίωμα τη μετακίνηση, πόσο σοβαρό δικαίωμα είναι. Και όχι μόνο για το ζήτημα τη δουλειά ανύπαρτη, που το πάντων σημαίνει ότι την έχει την αύριο ή δεν την έχει, Για το στοιχειώδε, το δικαίωμα τη επικοινωνία. Δεν μπορεί να έχει επικοινωνία αν δεν υπάρχει μετακίνηση. Η ελευθερία τη μετακίνηση κα, κατάκτηση του 19ου αιώνα, πανάθε και από τι βασικά δημοκρατικά δικαιώματα ενό λαού. Λοιπόν. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε, είτε συντεχνιακέ διαφοροποιήσεις που μας επιβάλλουν κάποιοι από τα πάνω, γιατί πρέπει να είναι, πρέπει να, απο, να αποβάλουμε αυτή την, ε, πώς το λένε, μωρόψυχη, τακτική, το ότι εγώ επειδή παίρνω 400 ευρώ και ο άλλος 1020, θα πρέπει και ο άλλος να πάει στα 400 ευρώ. Έλεο, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν δε μπορεί να συνεχιστεί. Είναι μια ιδεολογική, επειδή εγώ είμαι άνεργη, δεν έχω δουλειά, δεν θα πρέπει να έχει κι άλλο δουλειά. Ναι, Αντί να έχουμε ένα εκατομμύριο ανέργου, θα πρέπει να έχουμε Ωραία. τρία εκατομμύρια εξακόσε ανέργου. Μην αλλιώς. ανησυχείτε, θα φτάσουμε και σε αυτό το νούμερο. Ναι. Είναι προγραμματισμένο να φτάσουμε εκεί. Αλλά όλοι μαζί να δούμε πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που είναι πρωτόγνωρη για του περισσότερου τουλάχιστον από εμάς. Αλλά το λέω, το αναφέρω ότι είναι χαρακτηριστικό από τα μηνύματα των ακροατών και θέλω να δω αν εσείς το αισθάνεστε αυτό, ότι ε, δεν μπορούμε παρά να είμαστε όλοι μαζί ε, με ένα κοινό πρόταγμα. Πώς ζημώνετε δηλαδή στους χώρους σας αυτή, η ιδέα. Δεν είναι εύκολο. Ε, είναι, υπάρχουν πολλές φωνές που το λένε. Υπάρχουν πολλές φωνές που το υποστηρίζουν αυτό. Αλλά όπω είπαμε και πριν, ε, υπάρχουν πολλέ απόψει. Υπάρχουν ημένη δε και κυρίω αυτό που βλέπω εγώ, όχι μόνο στο χώρο δουλειά, παντού επικρατεί ο φόβο. Mm. Ο φόβο. Ο φόβο δυστυχώ έχει παραλύσει πολλοί κόσμοι. Mm. Πολλοί θέλουν να κάνουν πράγματα, αλλά φοβούνται. Πιστεύω ότι <coughs> επειδή αναγκαστικά όλοι κάποτε, όχι αναγκαστικά, όπω μα πάνε δηλαδή, όλοι οι εργαζόμενοι, όσοι έχουμε δουλειά, θα πέσουμε κι εμεί απ' λίγο. Λοιπόν. Mm. Η πείνα λοιπόν, θέλει μια διαχείριση. Από τη, κατά τη γνώμη από τη μεριά του αγωνιστή που αγωνίζεται για να κατακτήσει κάτι, το να υπάρχει αλληλό, ε, κάλυψη με τον συνάδελφο, εργαζόμενο ή άνεργο, πλέον, ε, στο να μπορείς να ανταπεξέλθει στον αγώνα, όταν πεινάει. Και από τη μεριά των, ε, της ε, του, ε, του εκάστοστε εργοδότη, όταν το, το χρησιμοποιείς σαν όπλο, το σωστό να ε, ε, φοβερήσει τον ε, το εργαζόμενο. Τον εργαζόμενο. Ε, αυτό έχουν φτάσει και κάνουν. Φοβερίζουν τον εργαζόμενο με την πείνα. Θα φτάσει όμως η ώρα που ο εργαζόμενος θα πεινάσει και τότε θα καταλάβει ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί θα πεθάνει αλλιώς άμα δεν φάει. Και δεν είναι μόνο, πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι δεν είναι μόνο ο αγώνας για τον ίδιο. Ο αγώνας γίνεται για τα παιδιά. Γιατί εμείς ήδη είμαστε εργαζόμενοι, ήδη έχουμε κάποια χρόνια υπηρεσία, ο Άλλο λίγο, άλλο πολύ. Δουλεύουμε ήδη. Τα παιδιά είναι που στοχεύουν. Στα παιδιά μας στοχεύουν. Ε, δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα υπογράψω ένα χαρτί αύριο ε, ότι θα με επιστρατεύσει για να γίνω ε, ενσυνείδητα δούλος. Θα, κάνω, θα γεννήσω δούλου δηλαδή. Θα γεννάω τα παιδιά μου για να τα κάνω δούλο στον εκάστοτε ε, ε, ε, ιδιοκτήτη τη ειδική οικονομική ζώνη που φτιάχνουν στην Ελλάδα. Φτιάχνουν την Ελλάδα. Αυτό δεν μου φαίνεται πολύ παρά. Και έχω και μια απορία πως το δέχεται ο ελληνικός λαός αυτό ακόμα. Ο ελληνικό λαό έχει διδάξει ε, παραστατικότητα, έχει διδάξει σοφία, έχει διδάξει ε, αντίδραση σε τέτοιε πολιτικέ. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Ε, ε, αντιδράει ο λαός. Το θέμα είναι, Νίκο, επειδή είπε πριν ότι θα φτάσουμε σε πεδία ε, ε, ε, ε, ε, ε, εξαφίωσης και πείνα για <συγλώδη> αυτοί που ήδη εργάζονται, δηλαδή, οι μισθοί του θα πέσουν <συγλώδη> πόσο <κόσμο, συγλώδη> που θα είναι τόσο εξαρτημένοι και πείνα. Και τότε ο ελληνικός λαός ή ο λαός γενικότερα θα αντιδράσει, αλλά φοβάμαι ιστορικά, ότι όταν πια είσαι σε αυτή την εξαθλίωση και στην πείνα και αντιδράς, ε, και βγεις με οργή στους δρόμους και αρχίζεις και πέφτουν κεφάλια που λέμε, ότι θα είναι ένας εμφύλιος. Ίσως να, αυτό και να φίλιο. Ίσως, ναι, ναι, ναι αυτό, και, θα... και... Αυτό, αυτό εμένα αυτό συνεχόμενο, αυτό λέω τώρα, τώρα όσο ακόμα έχουμε δυνάμεις και δεν είμαστε στην εξαθλίωση και έχουμε δυνάμεις να συναντηθούμε, να ε, μιλήσουμε, να συνεννοηθούμε τώρα πρέπει να οργανωθούμε, γιατί αν εξαθλίωθούμε τότε θα βγουν άλλα ένστικτα. Θα είναι τα άχρια. Ε... Τα άχρια εννοώ προς λάθος κατεύθυνση. Και θα είναι και πιο εύκολο να γίνουν και οι να κατεβάσουν και κανένα στρατό, ε, να, να, να... Ε, επειδή, έχουν τη αυτό γνώση, εγώ. επειδή έχουν τη γνώση και τα μέσα να διαχειρίζονται μεγάλα, με, μεγάλες μάζες ανθρώπων, ας πούμε, ε, πώς να το πω. Τους είναι πιο εύκολο να, να καθοδηγούν. Πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, γιατί το έχουν προβλέψει αυτό και θα βρεθεί κάποιο να καπελώσει το όλο σκηνικό αυτό αν θα πάει να δημιουργηθεί, θα ζητήσει μία περίοδο χάριτος για να επανορθώσει το όλο κακό που έχει γίνει σε εισαγωγικά και, μετά... και θα έχουμε μία από τα ίδια. Και μετά. Κάτι μου με μετά... ο Βασίλης τώρα. Δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια τώρα. Mm -hmm. Ναι, μετά στον ποιό Όχι τέτοια περιθώρια, δηλαδή το σύστημα έχει φτάσει σε τέτοιο αυτοί που δεν έχει περιθώρια να εξαγοράσει συνειδήσεις σε μαζικό επίπεδο. Δεν εννοώ τώρα ότι εξαγοράζει, εξαγοράζει Το βλέπουμε καθημερινά. Αλλά σε μαζικό επίπεδο, δηλαδή να δώσει ένα ψαροκόκαλο σε έναν κόσμο που τον έχει οδηγήσει στην καταστροφή, δεν έχει ούτε κάνει για το ψαρόκόκαλο. Γι' αυτό άλλωστε διεξάγεται αυτή τη στιγμή και μια σύγκρουση και στην κορυφή τη πυραμίδα. Δηλαδή ανάμεσα στου βαθίνει για νέους του διαφορού ευθόρου και με του ξένου. Και εκεί γίνεται μια σύγκρουση που δεν αφορά βέβαια στο Λάο. <συμφέροντα>... Για τα δικά του Ναι, εδώ να θυμηθούμε τώρα. Το καραμαλί, το νεότερο που είχε μιλήσει για κάποιου λαμπατζίδε. Ναι, ναι, ναι. Αυτός ναι. Πιδανόν, αν του πιθανό να θέλουν να του βγάλουν τώρα από τη μέση, είναι Ή λογικό. Από, δηλαδή, από τη στιγμή που εγώ είμαι πιο ισχυρό από σένα, το δικό σου δικό μου, το δικό μου πάλι δικό μου. Δηλαδή είναι, είναι προφανέ. Ειδικά σε συνθήκε όπου βαθαίνει η κρίση. Έχουμε βάθ, βάθμα τη κρίση και στη Γερμανία. Η Γερμανία έβγαλε οικονομικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ύφεση. Αν λοιπόν αυτοί τώρα στριμώχνονται, δεν θα κάτσουν τώρα να τα βρούμε το δασκαλόπουλο ή με τον κάθε δασκαλόπουλο, θα τον ισοπεδώσουν. Έρχονται πιο μεγάλα... Πιο μεγάλη, είναι καρχαρίες. Πιο, πιο μεγάλη καρχαρίες. Η Μέχρι. τροφική αλυσίδα Μέχρι. έχει, έχει πιο θαλάσια, μεγάλους δεινόσαυρου. Στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου έχονται πιο άγρια ε, ε, ε, ε, ζωά, δεν Κοίταξε να εδώ πέρα, η δική λαμρό. μας ας πούμε είναι ένα είδος, ας πούμε, ε, πώς να το πούμε, ε, αρπακτικού, mm -hmm. ε, όπως είναι ο δινόνυχας. Τώρα έρχονται οι τυραννόσαυροι mm -hmm. έξι. Mm -hmm. Καταλάβετε, δεν θα καταλαβαίνουμε καταλαβαίνουν, δεν χριστό. Ε, μα ναι. Λοιπόν, άρα εμεί δεν έχουμε τίποτα να ελπίζουμε από αυτό. Όχι, εμεί πρέπει να ξε... ξεφορτωθούμε όλα τα αρπακτικά. Αυτό άμα είναι. Άμα είναι, δεν ναι. ξεφορτωθούμε τα ντόπια και ξένα, δεν έχουμε προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Το θέμα δεν είναι να αλλάξουν όνομα. Όχι. Το θέμα είναι να αλλάξουμε τι καταστάσει. Δεν είναι να αλλάξουμε. Φεύγει ο Σαμαρά και έρχεται ο κύριο Χύψη, αλλά είναι το ίδιο. Ο οποίο μα λέει και και όλα επειδή βάζουμε θέμα Ευρώ, κάτσε. Ναι. Να εντά. πούμε αυτόν τον κύριο. Ναι, <laughs> εντά, του καλά, τι φιλάμε. Το, το θέμα πιστεύω ότι είναι ότι πρέπει να επανατοποθετηθεί ο λαός στη σχέση του απέναντι στην εκάστοτε εξουσία. Σωστό. Ναι. Αυτό πιστεύω το βασικότατο θέμα. Ο ελληνικό λαός ε, δημιούργησε, ο αρχαίος βέβαια, αλλά από, τον, από την Ελλάδα ξεκίνησε η δημοκρατία. Εμείς τη γεννήσαμε τη δημοκρατία. Δεν είχαμε όμως εκείνους, που το, το την εποχή εκείνη. Δεν είχαμε εκείνου να σε αφοπλίζουν με το εξή ερώτημα. Πού άλλο έχει γίνει, Ρε φίλο αυτό, ε, Ναι, ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Οπότε πρωτοπόροι ε, φτιάξανε τη δημοκρατία. Πού το βρήκε, Ρε, ναι. Δημοκρατία τώρα, να ναι, ναι. ναι. Και ήταν τρελή λοιπόν και φτιάξανε το. Ναι, και, και φτιάξαμε μια. Και ήταν πρωτοπόροι. Απλά εμεί τη συνέχεια το κατακρεουργήσαμε. Εμεί την κάναμε διάτη προόπου. Την κατακρεουργήσαμε. Την κάναμε ναι. διάτη προόπου. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο τον ενεργό πολίτη που χρειάζεται η δημοκρατία τον βάλαμε στον καναπέ να κάθεται να κυβά. Και ζούμε τη ζωή μα, όχι μόνο ο Έλληνα. Γενικότερα ο σημερινό άνθρωπο στι τελευταίε τρει <σκυρίζει> δεκαετίε τη του διατηροσώπου. Ναι. Δεν τη ζει πραγματικά. Αυτό πρέπει να είναι από. Αυτό ακριβώ. Να το μαθαίνει το ίδιο πιστεύω το πολιτικό σύστημα. Όταν έχουμε. Α μην μιλήσουμε για του τόλου να μιλήσουμε για του πιο παλιού. Όταν αν θυμάστε. Ο θείο Καραμαντή, ε, ο Θεάρχη, ο λεγόμενο, mm. ο οποίο του φέρανε μια αντίρρηση ένα βουλευτή του, δεν προλάβαινε να, να, να κλείσει το τηλέφωνο και είχε πάρει τη ναι, καλά, είχε άλλη. Το, μάθε, το μάθενε από τι εφημερίδες, <σχερήφερα> πώ το προλαβαίνανε αυτό. Μα πού είναι η δημοκρατία σε αυτό, όπως ο Αντρέα ο Μανουρέου. Πού είναι η δημοκρατία, αυτό ήταν όργανο. Ήταν όργανο από μόνο του. Δεν είχε πει εγώ, όργανο και γενικά. Εδώ έρχεσαι κάτι, ξέρει τι λένε σήμερα. Πολλοί άνθρωποι στη ηλικία σου που τα έχουν ζήσει για τώρα τη ηλικία σου. Για μα. Μας. Δεν συμπεριλαμβάνω. Αντιλαμβάνομαι. Σωστό. Λοιπόν, που έχουν ζήσει αυτού του δύο, σου λένε αυτή ήταν αρχηγή. Ακόμα και αν διαφωνούσαμε μαζί του, αυτή ήταν αρχηγή. Και αν είχαμε σήμερα, σου λέει, τον Ανδρέα Πανδρέου ή τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα γιατί ήταν αρχηγή και θα χτυπάγανε και στο τραπέζι. Yeah, διαγράφοντας όμως τον εκάστοτε βουλευτή του Πρέπει να καταλαβαίνει ουσιαστικά Ότι διαγράφει και τις εκάστοτε ψήφους που έχει πάρει αυτός ο βουλευτής Και όχι να παραμένουν αυτοί οι ψήφοι να του δίνουν δύναμη Του εκάστοτε εθνάρχη, ηγέτη yeah. και όλα τα Για μένα αυτό είναι το κακό Όταν καταλάβουμε ότι τέλος πια οι πατερούλιδες Οι εθνοπατέρε, οι πρόεδροι, οι αρχηγοί Και αρχίσουμε εμείς να πιστεύουμε και να εμείς να οργανωνό Όσο επαφιόμαστε σε κάποιον που θα μα τυπήσει την πλάτη έτσι φιλικά για να μα λέει, μη σε νοιάζει, εγώ θα το φτιάξω αυτό για σένα, θα, το το θέμα σου. θα πηγαίνουμε ακόμα χειρότερα από ό,τι πηγαίνουν, να πω κάτι άλλο. Ναι. Και αυτό ουσιαστικά συμβαίνει στην κοινωνία, όπω και στην εταιρεία μα. Όταν ήρθαμε στην εταιρεία μετά του μεγάλου αγώνε που είχαν δώσει οι συνάδελφοι, εγώ ήρθα το 2000. Μάλιστα. Πίστευα ότι πήγαινα σε έναν χώρο ο οποίο ήταν κάπω, κάπω ε, τοποθετημένο. Είχε βρει τι του. Είχε περάσει από μια μεγάλη. Μεγάλε με μεγάλες κινητοποίησεις. Παλέψανε, χωρίσανε ζευγάρια, πήγανε φυλακοί, υπήρχαν διώγμοι. Mm -hmm. Λοιπόν, πίστευα ότι πήγα σε μια εταιρεία η οποία τουλάχιστον θα ήξερε τα βασικά. Ε... Μεγάλη απο... Έφαγα μεγάλη απογοήτευση όταν είδα ότι αντί οι συνάδελφοι που γυρίσανε από το διώγμα, από τη διώξη που είχαν να φτιάξουν τα πράγματα καλύτερα. Τα αφήσανε και γίνανε χειρότερα. Δηλαδή, μπήκανε. Μέσω των συνδικαλιστών, τα κόμματα στην χώρα εργασία πάλι. Ε, σε μια ψευδική και... ευδεμονία, νομίζω. Ε, σε μια ευδαιμονία ευδαιμονία ευδαιμονία. και του έβαλαν πάλι στην άκρη. Άστο, θα στο φτιάξω εγώ για μικροπράγματα. Εγώ μεταφέρω σε ένα παλιό συνάδελφο. Παλιό συνάδελφο, ενώ δημοσιογράφο, ο οποίο έχει ζήσει του αγώνε και στα λεωφορεία και γενικότερα και σα γνωρίζει και σα ξέρει πολύ καλά. Όταν έγινε και τελευταίε κινητοποιήσει, έλεγε. Άνθρωποι, ξέρει αυτού, είναι πολύ σκληροί. Το, το έλεγε ο άνθρωπο και το εννοούσε. Ότι μπορεί, να ότι, ότι μπορεί να δώσουν τη μάχη μέχρι τέλου. Είναι πολύ σκληροί και μπορούν μέχρι και να ρίξουν αυτή την κυβέρνηση επιτέλου και να πάρουν όλου του άλλου μαζί. Ε, και το μεταφέρω, διότι ε, ήταν πάρα πολλά χρόνια κάλυπτε και το χώρο των μεταφορών κτλ. και, και σα έχει ζήσει, ενώ έχει ζήσει του αγώνες σα από κοντά. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι είστε τελικά. Θα δείξει, μέσα μα... το συζητάμε, ε? το πιστεύουμε πολύ αυτό, αλλά αυτό είναι μέχρι να αποδειχθεί όπως λέει και ο Φίλος Βασιλής. Κάνει... Το έχετε αποδείξει. Επειδή ειδέρω. την πατήσανε πιστεύω την πρώτη φορά ναι. την περίοδο εκείνου του 1992-1993, έχουν βάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια πλέον να μην ξαναφτάσουμε σε αυτό το σημείο ε. από άποψη, αλλά εμείς αντιστοκόμαστε <χε> και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε τελικά. Και γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση λοιπόν, Έχει να νικήσει αυτά τα, τα, τα σωματίες Μην τους ακούς, εξωτερικά είναι μαλακή σαβούτυρο Αλλά έχουν μια ατσάλινη καρδιά Εγώ σου λέω ε, Είμαι βεβαία λέω. Και νομίζω Ότι κάπου ενδόμηχα Και ένα κομμάτι του ελληνικού λαού το πιστεύει αυτό Κυρίως και της Αθήνας περισσότερο που σα ζει περισσότερο ότι είναι σε εισαγωγικά σκληρά σωματεία, δηλαδή το λέει η καρδιά τους ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι τέλος ε, και ακόμα και αυτοί που δεν μπορούν και αισθάνονται εγκλωβισμένοι για να ενωθούν στον αγώνα σας ε, το εύχονται λένε αχ Παναγία μου έτσι δεν λένε ναι. αχ Παναγία μου ξέρω <σφυλί> <πολύ>, πολλούς <σφυλί> που λέει στην πριγμένη βδομάδα που εντάξει παιδί με γνώρισης στον δρόμο ξέρω εγώ σταματής με χαιρέτηση και πιάσαμε κουβέντα, ξέρω εγώ τι και όλα αυτά, το γνωστό mm. ας πούμε mm. και λέει τότε ήταν με το μετρό και όλα αυτά Και λέει τι θα γίνει, τι θα γίνει, θα αντέξουνε Λέει, του λέω πιστεύω ότι θα αντέξουνε γιατί είναι διατεθειμένοι ας πούμε, να σου την τη μάχη μέχρι τέλους Και έτσι σαν επιμήθειο μου λέει Τους παλιωκερατάδες μου έχουν κοστίσει πάρα πολύ αλλά χαλάλι τους <laughs> <laughs> Για λόγο ξέρεις, το... <ε, ε, ήταν ε, πάρα πολύ αυτός Μεγάλο ποσοστό. Εγώ δεν ξέρω πώ θέλω να παραβάσει, με ανθρώπου που μιλούσα εγώ, που πολύ βέβαια λέγανε διότι τώρα είναι κόστος το να μετακινήσει. Ε, ωστόσο, εγώ τουλάχιστον δεν πήρα αυτό ε, τη δυσαρέσκεια από μια μεγάλη πλειοψηφία ε, που οχ, πρέπει να βάλω από την τσέπη μου χρήματα ε, και πώ να μετακινηθώ. Όχι, Όχι, δανει, μην, μην πάμε μακριά. Κόσμος, μην μην πάμε μακριά. Στο Λαγκασταν. Όποιο θέλει να μπει, α μπει μέσα στα κακά δημοσίευματα του NGR που είναι τα δυσφημιστικά για, το, για, το, yeah. για τους αγώνες των εργαζομένων να δει τα σχόλια που βγάζουν οι αναγνώσει από κάτω mm. και ενώ έχουν συγκεκριμένους επαγγελματίες επί για να βγαίνουν και να λένε ναι ή τα ρε τι δε ο απλός κόσμος τη γράφει από κάτω mm. και πως τους ξεχέζει και τους λέει ναι ρε, διάολε μπορεί να μου κοστίζει αλλά ξέρω ότι αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι δίνουν και τον αγώνα και για μένα γιατί και εγώ είμαι στην θέση και πολύ χειρότερη και που θα χειροτερεύσει ακόμη περισσότερο. Οπότε το να αντισταθεί κάποιος είναι κέρδο και για μένα. Να πω εδώ κάτι. Ναι. Όταν κάνανε τα έργα του μετρό να ξεκίνησε γράφανε κάτι ότι η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, αλλά το έργο παντοτινό. Αυτό ξωστό. Αυτό είναι καταπληκτικό σύνδημα, βασιλεί Νομίζω είδες ο παλιό. τα τα ξέρει. Λοιπόν, το θέμα πάντα χρειάζονται. Και παλι παλή ο καθένας έχει το ρόλο του σε αυτή τη ζωή. Εγώ πάντως, επειδή ήμουνα πιτσερίκος βέβαια την εποχή τη Χούντας και την εποχή του Πολυτεχνείου, πάντα θα θυμάμαι εκείνα τα τρόλε και κάτω η Χούντα που γράφανε οι φοιτητέ ναι. και οι εργαζόμενοι. Κάτω η Χούντα αυτό το πράγμα. Θυμάμαι τη, τη μητέρα μου, η οποία βεβαίω ήταν μια πλήρε εργάτρια, δεν ήταν ούτε πολιτικοποιημένη ούτε ενταγμένη. Αλλά τη συγκίνηση που έβλεπε που περνούσαν τα τρόλεϊ και με τι θάρρο μπαίνανε μέσα και συζητάγανε με, το, με, με τον κόσμο που το θεωρούσαν το τρόλεϊ ρε παιδί μου που είχε τι σημαίε και είχε τα σύνθηματα γιατί η αστυνομία από τι πρώτε δύο-τρει μέρε δεν του ακούμπαγε μέχρι να διοργανωθεί, να δει τι γίνεται κτλ. και τα είχα χαζέψει, -χα έμπαινε ο κόσμο μέσα, λε και έμπαινε, πώ θα το πούμε, άλλαζε εποχή, χώρα και απελευθερώνονταν. Με το που έμπαινε μέσα στο τρόλι ένιωθε πλήρη Ναι. ναι. Και νομίζω Φόλιο. ότι εμεί θα τα ξαναδούμε αυτά, εγώ πιστεύω, η δική μα γενιά. Λοιπόν, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ήδη πέρασε ωραίο χρόνο. Λοιπόν. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για το τέλο, κάτι που δεν είπαμε, κάτι που θέλετε να, να πείτε. Όχι, να γεννώνα. πω εγώ κάτι ότι είπαμε. Ο αγώνα που κάνουμε δεν είναι μόνο αποκλειστικά για εμά, αφορά την κοινωνία και ο καθένα από μόνο του, α μην περιμένει καμία συνδικαλιστική ηγεσία. Πρέπει να βάλει, όπω είπε και νωρίτερα ο Δημήτρη, το όριο του μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιο, την πλήρη εξαθλίωση ή θέλει να έχει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Mm -hmm. Τι άλλο να πω. Mm -hmm. Ευχαριστούμε. Μας καλές εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Και, και ο Βασίλης ο νεότερος. Ε. Κάτι που διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, αν όχι τώρα πότε, αν όχι εδώ πού, αν όχι εμείς ποιοι. Αν δεν κάνουμε εμείς την κίνηση μην περιμένουμε από κάποιους άλλους. Σωστά. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε. Ναι. Νίκο ε, θέλεις να πω ότι το κάτω η Χούντα είναι και δικό μας πλέον σύνθημα ε, τώρα ναι νομίζω ότι έχουν πέσει και <σοφίλαιο> όλα <πέσχε, σοφίλαιο> <πέσχε, σοφίλαιο> τα προσχήματα παιδιά <σοφίλαιο> <πέσχε, σοφίλαιο> μπορούμε ελεύθερα πλέον ελεύθερα οξύμορων να το χρησιμοποιούμε λοιπόν το, ο Βασίλη Αντωνόπλος ήταν μαζί μας ο Νίκος ο Μουσταφέλες και ο Βασίλη <σοφίλαιο> ο Παλικάρια θα πούμε ότι η κουμπή και τα μικρόφωνά της <σοφίλαιο> είναι <σοφίλαιο> πάντα ανοιχτοί στους εργαζόμενους εννοείται <σοφίλαιο> και <σοφίλαιο> είμαστε εδώ και ειδικά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους δεν υπάρχει λόγο. <σοφίλαιο> Ε, ναι. Δεν υπάρχει και δεύτερη σκέψη στο να μπορεί να έρθει κάποιος και να μιλήσει ανοιχτά και να περιβηθεί στον κόσμο και να μπορεί να πραγματικά να μιλήσει για αυτό που μας απασχολεί όλους μας ανεξάρτητα από το ποια σκοπιά ή πως το βιώνει. Είναι, το ένα, είναι ένα ελεύθερο μικρόφωνο, ελεύθερο βήμα ε, χωρίς προβοκάτσιες έτσι, και χωρί ε, ε, άλλε σκέψεις. Ε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα. Εμείς ε, ε, εύχομαι καλή δυνάμη, καλόν αγώνα. Και μακάρι αυτός ο αγώνας να μεγαλώσει. Για το καλό μα. μας. Λοιπόν, Να είστε καλά. Μέχρι αύριο που θα είμαστε εδώ, Δημήρως Καζάκης και Γεωργία Μπάστα. Καλή δύναμη. Μείνετε συντονισμένοι στον Άρτε Φέμσο 90,6.